Το Μυστικό Διαστημικό Σταθμό. Είμαι ο Παδελή Γιάννου Σήμερα τη νύχτα, όπω κάθε Τρίτη στι 8, είμαστε εδώ μαζί με τη συγκυβερνήτριά μου από το μυστικό σκάφο μα σε μια περιπέτεια γύρω από τη γη. Εκπέμπτοντα τι συχνότητέ μα εκεί κάτω, που αναμεταδίδονται κάθε Τρίτη στι 8 από το Ιντερνετ Ρέττιο Αλμπίντο 14. Οι συχνότητές μας φτάνουν στους άγνωστους παραλήπτες τους με την επιμέλεια βέβαια του Radio Nowhere και του του κολεγίου που τους επιλέγουν για να τις ακούσουν. Είμαστε εδώ με το μυστικό διαστημικό σταθμό για να εξερευνήσουμε ένα μεγάλο θέμα που ανήκει στην θεματολογική ενότητα της μυστικής Ελλάδας. Και αυτό είναι η ελληνική ελληνική Υερή Γεωγραφία. Ακούει εκεί έξω. She was commissioned to haul the black tar built the Northumbria there on the bar Roll Northumbria, roll For when the Egyptians, they closed the Red Sea The call came on high from the powers that be To build a royal monster right down on the quay Roll Northumbria, roll me boys Roll, Northumbria, roll Carpathia, vengeance, celestial call She was the tanker to outsize them all From the banks of the Mersey to the port of Valal Roll, Northumbria, roll And fair Princess Anne threw a bottle of wine And watched as the giants sat down in the Tyne What lay ahead Could no mortal divide Roll Northumbria Roll me boys Roll Northumbria Roll And it's one for the hot Sun above Two for the Empire we love And it's three for We are rolling. The command That comes down on high From the desk of a man Who's never held steel Or torch in his hands Roll Northumbria Roll For atop a, -a wild breaker That cracks in her frame Spilled her black guts All across the wild main She limped away Through an ocean of flame Roll Northumbria Roll me boys. Roll, Northumbria, roll And it's one for the sun above Two for the empire we love Ο Εθνικό Σταθμό είναι εδώ. Είμαι ο Παντελή Γιάννου Εκπέμπουμε τι συγγνωμητέ μα εκεί το μαζί με τη συγκυβερνήτριά μου από το καμφλαρισμένο ειδικό μυστικό σκάφο μα που βρίσκεται σε μια περιστροφή, ένα revolusion γύρω από τη γη παρακολουθώντας με μεγάλη εποπτεία εμείς από το πάνω, τα πάντα εκεί κάτω και εκπέμποντας τις συχνοτητέ μας που αναμεταδίδονται, όπως ήδη ξέρετε κάθε τρίτη στις 8 από το ίντερνετ ρετιο Αλμπίντο 14 Είμαστε εδώ για να συζητήσουμε σήμερα για την ελληνική ιερή γεωγραφία. με την πρόφαση της προσπατής έκδοσης του νέου μου βιβλίου «Μυστική Ελλάδα. Παράξενα μυστήρια και ανακαλύψεις» Ένα βιβλίο του 2025 δεν έχει καμία σχέση με το παλιό του 1999 συλλογικό έργο με τον τίτλο «Μυστική Ελλάδα». Αυτό είναι ένα προσωπικό δικό μου βιβλίο που συγκεντρώνει τα καλύτερα κείμενά μου για τη «Μυστική Ελλάδα». Ε, εισήγαγα αυτό τον όρο «Μυστική Ελλάδα» στα μέσα της δεκαετίας του 1990 δημιουργώντα μια μεγάλη θεματολογία καθορίστηκε το θέμα αυτό με τις εξερευνήσεις μου τις μελέτες μου και τις ανακαλύψεις μου επί τουλάχιστον 35 χρόνια και σε αυτό το μοναδικό βιβλίο το «Μυστική Ελλάδα. Παράξενα μυστήρια και ανακαλύψεις» Καταθέτω για πρώτη φορά συγκεντρωμένα τα καλύτερα κείμενά μου για μια μυστηριώδη και άγνωστη γοητευτική Ελλάδα που είναι αόρατη για τους πολλούς αλλά ορατή πλέον για αυτόν που έχει στα χέρια του αυτό το νέο βιβλίο με μεγάλα και μικρά μυστήρια, έρευνες και περιπέτειες παράξενα φαινόμενα, θρύλοι και παραδόσει, άγνωστες ιστορίες τρόμοι ενίγματα ατμοσφαιρικές διηγήσεις Τόποι και άνθρωποι, μια αόρατη γεωγραφία και πολλές αποκαλύψεις μυστικών. Συνταξιδέψτε μαζί μου λοιπόν σε μια μεγάλη εξερεύνηση με αυτό το νέο βιβλίο. Μυστική Ελλάδα, παράξενα μυστήρια και ανακαλύψεις, το οποίο είναι διαθέσιμο για όποιου θέλουν να το αποκτήσουν από την ιστοσελίδα του περιοδικού «Strange» αν θα βάλετε περιοδικό Strange. Στο Google είναι το πρώτο αποτέλεσμα που θα σας βγάλει. Εκεί στην ιστοσελίδα του Strange, στο ίσο που υπάρχει, είναι τα διαθέσιμα βιβλία μου και εκεί ανάμεσά τους θα βρείτε το νέο βιβλίο «Μυστική Ελλάδα. Παράξενα μυστήρια και ανακαλύψεις» για να σας έρθει κρυφά στο σπίτι από το αόρατο κολέγιο. Στα πλαίσια λοιπόν της έκδοσης αυτού του νέου μου βιβλίου «Μυστική Ελλάδα» Κάνουμε τη σημερινή εκπομπή για την ελληνική ιερή γεωγραφία. Είναι ένα ειδικό θέμα που εντάσσεται στη Μυστική Ελλάδα Το οποίο έχει τεράστιες προεκτάσεις Συνδέεται βέβαια γενικά με το ζήτημα ιερή γεωγραφία στον κόσμο Αλλά εδώ σήμερα θα ασχοληθούμε εστιασμένοι στον ελληνικό χώρο Στην ελληνική ιερή γεωγραφία. Αυτός ο όρος ιερή μπορεί να είναι αρκετά γνωστός πλέον αλλά ε, πριν πολλά χρόνια δεν ήταν βέβαια. Είναι δικός μου όρος. Ε, εγώ τον επινόησα, η Ιερή ε, περίπου γύρω στο 1995. Ε, αν θυμάμαι καλά, η πρώτη φορά που το χρησιμοποίησα ήταν σαν ένας τίτλος ενός ειδικού ένθετου, 20-30 σελίδων για το ειδικό αυτό ζήτημα. Η Ιερή Γεωγραφία του αυτό το ένθετο, στο περιοδικό Τρίτο Μάτι, γύρω στο 1995. Ε, και έτσι λοιπόν έδωσα αυτό τον όρο για να μπορέσω να αποδώσω όλα αυτά τα μυστήρια που έχουν να κάνουν με τη γεωγραφία που διεθνώς ε, ήδη εκείνη την εποχή και από τότε και μετά ε, είχαν τον τίτλο μάλλον Earth Mysteries ε, αυτό το ζήτημα το κινούσε πολύ ένας πολύ αγαπημένος μου συγγραφέας ο Τζον Μίτσελ ή κατά άλλου Τζον Μισελ πολύ γνωστός για, τη, για τα βιβλία του The View Over Atlantis ε, και ε, ε, δεν θυμάμαι τον άλλο τίτλο τώρα από τα δύο πολύ γνωστά βιβλία του. Ah, Ανέτο ναι, Flying Saucer Vision. Κάτι έκανε για αρκετά για όλα αυτά επίσης και σε διάφορα βιβλία του και ο Κολιν Wilson ε, Αυτό το Earth Mysteries ε, ζήτημα. Είναι αυτό από το οποίο άντλησα ας πούμε εγώ τον, το topic αυτό, τον, τον όρο αυτό και το, τη θυματολογία αυτή που της έδωσα τον τίτλο Ιερή Γεωγραφία. Ε, με τον όρο Ιε, Ιερή Γεωγραφία εννοώ ε, όλη εκείνη την προσέγγιση στην γεωγραφία η, η οποία έχει έναν ιερό σκοπό, έναν ιερό χαρακτηρισμό προέρχεται από τα... Ας πούμε από τα ιερατεία του αρχαίου παρελθόντος ε, Έχει να κάνει με την επιλογή των τόπων όπου θα χτιστούν οι ναοί Η διαφραμμαντία και λοιπά έχει, την, έχει να κάνει με το ενεργειακό δίκτυο ε, του, το, των τόπων Με το ενεργειακό πλέγμα αν θέλετε ε, Της γης, με το πνεύμα της γης Επίσης θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι και έχει να κάνει με τη σύνδεση μεταξύ των τόπων, έχει να κάνει με την α, ροή των λεγόμενων τελουρικών ρευμάτων, των γεωδυναμικών συσχετισμών, α, με τη γεωδεσία, με τα μαγνητικά πεδία, έχει να κάνει επίσης με την αρχιτεκτονική α, και με πάρα πολλά άλλα ζητήματα που προκύπτουν από αυτά, για να μην κάνουν ένα μεγάλο μονόλογο κάτω από τον όρο αυτό, θα φανεί στη σημερινή εκπομπή που θα εστιαστούμε στην ελληνική ιερή γεωγραφία. Είναι α, ένα ζήτημα το οποίο ουσιαστικά βρήθη από μυστικά, έχει να κάνει δηλαδή με τις αρχές γνώσεις κατά κύριο λόγο αλλά και πώς αυτές έχουν επηρεάσει τις επόμενες εποχές και μέχρι σήμερα. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα, μια μεγάλη θεματολογία που εντάσσεται κατά την άποψή μου μέσα στο γενικό κόνσεπτ της μυστικής Ελλάδος ακριβώς διότι Μπορούμε να προσεγγίσουμε τη γεωγραφία με τον ε, συνηθισμένο τρόπο ή αν θέλετε την πραγματικότητα, την κατάσταση των πραγματων, με τον συνηθισμένο τρόπο που όλοι ξέρετε. Αλλά μπορούμε να την προσεγήσουμε τη γεωγραφία και την πραγματικότητα και με άλλου προσεγγίσεις, με άλλου τρόπου, ε, φτάνοντα α πούμε, μέχρι και του τρόπου της, της μεταφυσική, βέβαια. Ε, αφού μιλάμε για τη φύση και για μια μεταφύση. Έτσι μπορούμε να μιλήσουμε για μια μεταγεωγραφία αυτή η μεταγεωγραφία θα μπορούσε να είναι αυτό που λέμε η ιερή γεωγραφία. Ε, στους παλαιότερους πολιτισμούς οι χαμένοι, χαμένοι για μας γνώση των ενεργειών της γης ε, διδάσκονταν και εφαρμόζονταν ή, ή θα πρέπει να διδάσκονταν και να εφαρμόζονταν αφού εφαρμόζονταν αυτή η ιερή γεωγραφία. Όχι μόνο με τη μελέτη όλη μας, αλλά και με την απλή καθημερινή παρατήρηση μπορούμε να καταλάβουμε ότι υπάρχουν τόποι που είναι πιο ιδιαίτεροι από τους άλλους, έτσι δεν είναι ανάλογα με το τι νιώθει ή τι ξέρει ο καθένας άλλοι του ονομάζουν τόπου δύναμη. αυτός ο όρος το Places of Power, τόποι δύναμη, προέρχεται από το έργο του Κάρλος Καστανέντα αυτός έβγαλε αυτόν τον όρο που τον χρησιμοποιούμε και μέχρι σήμερα για τους ιδιαίτερους ενεργειακούς τόπους ή τόπους πύλες οι τόποι δύναμη. λοιπόν ε, τόποι πιο ιδιαίτεροι από τους άλλους και όπως είπα ανάλογα με το τι νιώθει ή τι ξέρει ο καθένας άλλοι τους ονομάζουν όπως είπα τόπους δύναμης άλλοι ενεργειακά κέντρα ιερού τόπους, στοιχειωμένους τόπους νεραϊδότοπους, πύλες τόπους των θαυμάτων κομβικά σημεία μαγικούς τόπους ή απλώς όμορφα ή παράξανα μέρη ένας εκπληκτικά μεγάλος αριθμός μεταφυσικών ή παράξενων εμπειριών έχουν συμβεί ακριβώς σε τέτοιους ιδιαίτερους τόπους. Πολλές φορές εκεί αυτοί οι τόποι σημαδεύονται και εδώ είναι το κλού, το μυστικό της όλης φάσης αυτής σημαδεύονται αυτοί οι τόποι. Υπάρχουν κάποια ξεχωριστά σημάδια ή κάποια κατασκευάσματα όπως πέτρινοι κύκλοι, ενιγματικές στήλες, αρχαίοι παράξενοι ναοί, η ύπαρξη διόμορφων δασών στιλες αρχαιοι πηγών, φυσικές υπαρξη ιδιόμορφων αρχιτεκτονικές παραδοξότητες, μνημεία, τεχνητή λοφύσκη, παλιές εκκλησίες και τόποι Πιλατρίας, Έστω κατά γενική ομολογία, αυτοί οι τόποι έχουν μια ιδιαίτερα παράξενη ατμόσφαιρα. Βλέπετε πολλοί από τους επισκέπτες αυτών των ιδιαίτερων τόπων νιώθουν ανεξήγητα όμορφα, άλλοι νιώθουν ανεξήγητα άβολα άλλοι, νι... άλλοι λένε ότι νιώθουν τη φυσική παρουσία μιας παράξενης δύναμης που δεν μπορούν να τη δουν ή να την αναγνωρίσουν αλλά τους επηρεάζει με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο κάποιοι νιώθουν τον εαυτό τους να υψώνεται ή να βγαίνουν από το σώμα τους να μπαίνουν σε εποπτεία όπως λέγαν οι αρχαίοι ή να πέφτουν σε ένα είδος έκστασης. Η έκσταση είναι η έξωστάση, έτσι, εξώ από το σώμα μας. Ο, ο ύπνος εκεί, επίσης, μπορεί να συνοδεύεται από έντονα και σημαντικά όνειρα, αν κοιμηθεί σε ένα τέτοιο μέρος. Και ο νους φαίνεται, φαίνεται να είναι ανοιχτό στα πεδία της έμπνευση. Άλλωστε, η, η, η ίδια η έννοια η λέξη τη σημαίνει κάτι που πνέει εντός μου. Κάτι που πνέει εντός μου, κάτι που φυσάει δηλαδή μέσα μου από έξω προφανώς. Κάτι που από έξω πνέει και μπαίνει μέσα μου και μου δημιουργεί την έμπνευση. Πολλοί επισκέπτες τέτοιων τοποθεσιών βλέπουν οράματα ή κατακλείζονται από ένα πρωτόγνωρο δέος αν είναι οι κατάλληλοι άνθρωποι που βρεθήκανε στο κατάλληλο μέρος την κατάλληλη στιγμή. Άλλοι βέβαια βιώνουν θαύματα. μάρτυρε πολλών ανεξήγητων φαινομένων ε, παίρνουν μηνύματα ή έχουν παράξενες συναντήσεις ε, είναι επίσης όλα αυτά τα ιδιαίτερα μέρη είναι τα μέρη τα οποία αγαπούν να συχνάζουν τα UFOs, οι υπτάμενοι δίσκοι και οι επισκέπτες αυτής της άλλης πραγματικότητας εδώ άλλοι πηγαίνουν εκεί για να προσευχηθούν να πάρουν δύναμη να καταθέσουν την θλίψη τους τη γιορτή τους ή τη χαρά τους να ζητήσουν την ικανοποίηση των επιθυμιών τους είναι δηλαδή μέρη τα οποία νοούνται λίγο ω πομπή προς το αλλού και, ή και δέκτες από αλλού και άλλοι πηγαίνουν απλά εξαιτίας α, μιας έντονης περιέργειας ή μιας ασυνήθιστης διάθεσης που τους δημιουργεί το εκάστοτε τέτοιο μέρος ε, τα πλαίσια αυτών των πραγμάτων, γεωλόγοι, στατιστικοί, μηχανικοί, αρχιτέκτονες, ραβδοσκόποι, ιερείς, μοναχοί, ερευνητές UFO, φυσικοί, ψυχολόγοι, εξερευνητέ, διαισθητικοί, καλλιτέχνε, ποιητές, συγγραφείς, αρχαιολόγοι, όλοι αυτοί έχουν προσπαθήσει να βρουν εξηγήσεις για όλα αυτά. Και ανά τους αιώνε. Πολλοί από αυτούς έχουν καταλήξει σε πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα, τα οποία πάντοτε με ενδιέφεραν και τα μελετούσα πολύ. Είναι πολλοί ερευνητές που πιστεύουν ότι αυτοί οι ιδιαίτεροι τόποι βρίσκονται πάνω σε κανάλια μιας ροή, μιας γεωφυσικής δύναμης. Ε, υποψιάζονται ότι οι άνθρωποι της αρχαιότητας είχαν τρόπους να νιώθουν μια παλώμενη ενέργεια να ρέει στη γη και έτσι έφτιαχναν τα μνημεία τους στα σημεία που αυτή η ενέργεια ήταν ισχυρότερη είτε για να την σημαδέψουν εκεί ό,τι βρίσκεται είτε για να τη χειριστούν είτε για να την συγκεντρώσουν υπάρχουν πιστέψτε με πλήρη συστήματα γνώσης διαφόρων πολιτισμών αρχαίων ίσως το πιο γνωστό είναι το Feng Shui, που περιγράφουν ένα κοσμικό δίκτυο ενέργειας το οποίο περιτυλίγει τη γη αλλά και το ανθρώπινο σώμα διάφορα κομβικά σημεία αυτού του δικτύου βρίσκονται σε συγκεκριμένες τοποθεσίες που οι περισσότερες από αυτές έχουν χαρακτηριστεί ιερές. Έξω και μία από τις εμπνεύσει μου, ας πούμε, τον ονομάσω αυτή τη θεματολογία ιερή γεωγραφία. Το ίδιο βέβαια, συνταξιδιώτες μου, ισχύει και για το ανθρώπινο σώμα. Και γι' αυτό... Η παρουσία του ανθρωπίνου σώματος σε ένα από αυτά τα κομβικά μέρη μπορεί να προκαλέσει διάφορες θετικές ή αρνητικές αναταραχές αυτό. Αναταραχές και στο σώμα και στο μέρος. Η σημερινή για παράδειγμα διάσημη χριστιανική ναή στους γνωστούς θρησκευτικούς τόπους θεραπείας είναι όλη χτισμένη πάνω στα ερείπια αρχαιότερων ιδωλολατρικών ναών. Σημάδι ότι οι ιδιότητες του τόπου ήταν από πάντα γνωστές Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά πόσο έχουν εξελιχθεί και πόσο έχουν συμβεί σήμερα Οι κόμβιαθοί όπως καταλαβαίνετε μπορούν να γίνουν υποσταθμοί ενέργεια, ας τους πούμε Μέσω ενός ενισχυτή που συνήθως είναι ένα ιερό κτίσμα όπως θα το ονομάζαμε Αλλά πολλές φορές γίνεται αυτό και με ένα φυσικό σημάδι του τόπου η ενίσχυση μπορεί να επιτευχθεί και μέσω κάποιων τεχνοτροπιών που πολύ βιάστηκαν να τις χαρακτηρίσουν μαγικές με αποτέλεσμα το θέμα να αποτελεί μια από τις χαρακτηριστικές απαγορευμένες γνώσεις ε, τώρα στις διάφορες ποιοτικές ενέργειες αυτού του ενεργειακού δικτύου, αυτού του ενεργειακού πλέγματος της γης έχουν δοθεί κατά καιρούς διάφορε ονομασίες οι οποίες όλες εννοούν πάνω κάτω το ίδιο πράγμα αν με βοηθάει η μνήμη μου να σας πω τέτοιες ονομασίες τελουρικά ρεύματα γραμμές λέι γραμμές χάρτμαν ενεργειακή μεσημβρινή ροή της δύναμης βρύλ κανάλια δύναμης ενεργειακό δίκτυο απόριες του αετού γεωδυναμικά φορτία εστίες τέσλα Ιστός της Μεγάλης Αράχνης, Εστίες συγκέντρωση, Δυνητικό Πλέγμα, Ενεργειακός Χάρτης, Ιερός Χάρτης κλπ. Ε, όλα αυτά μοιάζουν να μιλούν για το ίδιο πράγμα όπως είπα και συνδέονται σχεδόν απόλυτα μεταξύ τους ως ερμηνείες, αν καθίσει κάποιος να ερμηνεύσει τον κάθε έναν αβαστούς τους τίτλους. Όπως καταλαβαίνετε, αν υπάρχουν ολόκληρα γεωγραφικά σημεία στον κόσμο που αποτελούν σημαντικούς γεωδητικούς τόπου είναι βέβαιο πως η Ελλάδα είναι ένας από αυτούς και μάλιστα από τους πιο σπουδαίους πρόκειται για ένα μεγάλο ενεργειακό κέντρο η Ελλάδα μας που συμπίπτει να έχει και μια σημαντική όπως ξέρετε γεωπολιτική θέση ο ελληνικός χώρος είναι γεμάτος από ιδιαίτερα μέρη τα οποία χαρακτηρίζονται από πάρα πολλέ αντιστοιχίε, ε, ενώ είναι γνωστό και ότι οι Αρχαίοι ελληνικοί, ελληνιστικοί, μεσωνικοί και χριστιανικοί έχουν μια πολύ ιδιαίτερη ποιότητα οι ιεροί τόποι της Ελλάδας. Ε, άλλωστε ο μύθος μας λέει και πολλοί ερευνητέ το επιβεβαιώνουν ότι στην Ελλάδα εντοπίζεται το κέντρο του κόσμου. Μια δοξασία αρχαιότατη που τοποθετεί στο προσκήνιο του Δελφούς το ιερό κέντρο, ο ομφαλός του κόσμου. Ακούτε τον Μυστικό Διαστημικό Σταθμό, είμαι ο Παντελής Γιανουλάκης, και επιστρέφοντας τώρα σε λίγο θα μιλήσουμε για τον ομφαλό του κόσμου στην Ιερή Γεωγραφία. Είναι ο Μυστικός Διαστημικός Σταθμός εδώ, μαζί με τη συγκυβερνή τριά μου, εκπέμπουμε εκεί πέρα τα μηνύματά μας, κάτω στη γη, όπως αναμεταδίδονται σε εσά από τις συχνότητες του ίντερνετ ρέντιου Αλμπίντο 14 και παραπέρα. Μας ακούει κανεί εκεί έξω. Το Μυστικό Διαστημικό σταθμό είμαι ο Παντελή Γιαυλάκη. Σήμερα, μαζί με τη συγκεκρινή μου από το μυστικό σκάφο μα, καθώ εκπέμπουμε τι συνολτέσμα μα εκεί κάτω που αναμεταδίονται όπω κάθε 3η στι 8 από το ίντερνετ Ρέιτο Αλμπίτο 14 προ όλου του άγνωστου παραλύτε των συνωτήτων αυτών όπω το έχει κανονίσει το Ραίντο Νόουερ και το Αόρατο Κολέγιο. Καταδόμαστε σήμερα σε ένα από τα ειδικά θέματα στη μυστική Ελλάδα, την ελληνική ιερή γεωγραφία. Ο ομφαλός του κόσμου λοιπόν, η Δελφή, ο Πλούταρχος, είναι αυτός που μας διηγείται τον αρχικό μύθο, δηλαδή αυτός ο αρκετά γνωστός μύθος που έρχεται από τον Πλούταρχο. Ο Πλούταρχος, να σας θυμίσω, είναι ίσως ο τελευταίος αρχιερέας των Δελφών, μετά που μας δίνει πάρα πληροφορίες για την ιερατική και μυστικιστική πραγματικότητα ο Πλούταρχος λοιπόν είναι αυτός που μας διηγείται τον αρχικό μύθο ο Δίας έστειλε δύο αετούς από τις δύο άκρες της γης και εκεί που οι πορείες τους συναντήθηκαν ήταν το κέντρο του κόσμου η Δελφί. Αυτός είναι και ο λόγος που οι αρχαϊκές προσθέσεις πάνω στις πέτρες ομφαλούς συνήθως έχουν δυο πουλιά που κοιτούν σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Ε, βέβαια αυτό με τα σύμβολα που κοιτούν το ένα το άλλο δυο φίδια, δυο πουλιά, δυο ή σε διαφορετικές κατευθύνσεις είναι ένα πολύ αρχαίο και πολύ μεγάλο νοήματος μυστικιστικό σύμβολο το οποίο θα μια μεγάλη συζήτηση. Εδώ μιλάμε τώρα για την πέτρα Ομφαλό των Δελφών. Υπάρχει ακόμα μία πέτρα Ομφαλό στη Δήλο, αλλά και αλλού. Αυτή η πέτρα Ομφαλό των Δελφών βρίσκεται σήμερα στο Μουσείο των Δελφών και κανείς μέχρι τώρα, κατά την απόψή μου, δεν έχει εξηγήσει ικανοποιητικά το περίτεχνο διακοσμητικό πλέγμα τη που τυλίγει, ας πούμε, αυτή την πέτρα Ομφαλό. Ομφαλό. Κρίνω ότι το πλέγμα αυτό, αν θα το δείτε σε εικόνες, έχει μια μεγάλη ομοιότητα με τα λεγόμενα βουδιστικά βάτσρα, δηλαδή τους κεραυνούς ενέργειας, ας τους πούμε έτσι, που περικυκλώνουν τα Ιερά Μέρη. Εξάλλου, πολύ διακεκριμένοι μελετητές υποστηρίζουν ότι το πλέγμα αυτό πάνω στην πέτρα συμβολίζει το γήινο ενεργειακό δίκτυο με τους κόμβου του. Οι Δελφοί χαρακτηρίζονται σε όλα τα αρχαία κείμενα ο του κόσμου και αυτή είναι η μόνη πέτρα ομφαλός που έχει βρεθεί εκεί που όπως είπα πούμε, βρίσκεται σήμερα στο Μουσείο των Δελφών. Ίσως η πέτρα αυτή εκεί που ήταν τοποθετημένη αρχικά να ήταν το ακριβές σημείο του ομφαλού του κόσμου. Ε? Αλλιώς ποιο ήταν ο λόγο ύπαρξή τη. Και ίσως θα έπρεπε να προβληματιστούμε που δεν βρίσκεται στη θέση της, αλλά σε ένα ράφι, ας πούμε, του μουσείου. Mm. Έχει ενδιαφέρον αυτό. Τέλος πάντων, για αυτές τις ιδιαίτερες πέτρες, όχι μόνο τις πέτρες ομφαλούς, αλλά γενικώ όλη αυτή η ιστορία με τις πέτρες, τις λαμπερές πέτρες κλπ, τις πέτρες δύναμη. Ε, όσον αφορά πούμε, τη μυστική γεωγραφία και ιδιαίτερα την κούφιαγι, λέω πολλά σε ένα ειδικό τμήμα του βιβλίου μου Κουφιαγί, ε, είχε πρωτοβουργεί το 1997 και πλέον μετά από περίπου 20-25 χρόνια που ήταν εξαντλημμένο 20 χρόνια ηταν εξαντλημένο, 20 γίνει μια εορταστική επαιτειακή επανέκδοση επαυξημένη και των δύο έργων μου για την κουφιαγί κουφιαγί το πρώτο βιβλίο και το δεύτερο η συνέχεια του το είσοδος στην Κούφιαγή που είναι το 2034 <Συκλή> και τα δύο αυτά βιβλία έχουν λοιπόν επανεκδοθεί επαιτειακά επαυξημένα για παράδειγμα στο είσοδος στην Κούφιαγή έχει τρία καινούργια κεφάλαια ε, μπορείτε να τα βρείτε και αυτά στην ιστοσελίδα του περιοδικού Strange και να τα αποκτήσετε μέσω του του κολεγίου θα σας στείλουν κρυφά στο σπίτι η Κούφιαγή λοιπόν έχει σχέση με όλα αυτά, ε, περισσότερα γι' αυτό στο βιβλίο μου Κούφιαγή. Ε, όλη αυτή η ιστορία με το μυστήριο των Δελφών είναι πολύ μεγάλη βέβαια. Ε, είναι φανερό για μένα ότι εκεί, σε αυτό το κέντρο της ιερή γεωγραφίας, στους αρχαίους Δελφούς, στο μαντίο των Δελφών, ε, κρύβονταν και κρύβονται πολλά από τα μυστικά της διαχείρισης του χρόνου. Ε, πως μπορούσαν οι άνθρωποι εκεί, η πυθία και οι ιερεί, στην πραγματικότητα οι πυθίε ήταν αρκετέ, ε, να προβλέπουν το μέλλον. Ε, ο Πλούταρχο μεταξύ άλλων μα διηγείται για την διαχείριση που γινόταν από τους ιερεί προς τι πυθίε. Έψαχναν παντού να βρουν αυτά, αυτά τα σάικικι, αυτές τις ε, ε, διαμέσους α το πούμε έτσι, γυναίκε, νεαρά κορίτσια που είχαν ε, ιδιαίτερες ε, ψυχικές ικανότητες και τις εκπαίδευαν για το ρόλο τους αυτό, όπου σε κάποια προχωρημένη ηλικία πλέον λάμβαναν το ρόλο της πυθία. Ε, έχουμε πολλές διηγήσεις για το πώς στην ουσία βασανίζανε αυτές τις γυναίκες εκεί ε, οι ιερεί για να ε, ε, μπορούν να, χρησμα, να χρησμοδοτούν συνεχώς. Δηλαδή, ήταν φάσει διάφορες τι οποίε δεν είχαν την ενέργεια, δεν είχαν τη δύναμη, ήταν πολύ κουρασμένε πλέον με τι πολλέ χρησιμοδοτήσει να πέφτουν συνεχώ σε έκσταση κτλ. Και, και ερχόταν κάποιο σημαντικό επισκέπτη στον χώρο του Μαντίου και έχουμε διηγήσει το πώ τι αναγκάζανε με το ζόρι ας πούμε, ξέρω, να χρησιμοδοτήσουν Έχουν πολύ ενδιαφέρον αυτέ οι διηγήσει, οι οποίε δείχνουν ένα παρασκήνιο στου Δελφούς α πούμε, εκεί που στην το σημαντικό ερώτημα είναι πώς μπορούσαν να έχουν αυτή την εποπτεία πάνω στο χρόνο. Ε, η, το μικρό όρο που βρίσκεται ακριβώς επάνω από το μαντιό των οδερφών έχει το χαρακτηριστικό όνομα το κατόπτριον όρος. Δηλαδή ένα όρο καθρέφτης. Ε, εμπνέονται πολλοί ειδικοί ερευνητές ανάμεσα τους και εγώ να κάνουν εδώ, εδώ κάποιες σκέψεις ας πούμε, στο πώς θα μπορούσε... Ε, ε, η γεωδετική η γεωμαγνητική σχέση των Δελφών με άλλες περιοχές να μπορούν να παίρνουν διαμέσου του κατόπτριου όρους πληροφορίες από αυτούς τους άλλους μακρινούς χώρους τώρα εδώ υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο το έχω α, σχολιάσει κάπως εκτεταμένα στο βιβλίο μίσοδο στην Κουφιαγή αν θυμάμαι καλά στο κεφάλαιο ζωντανό στον Άδη α, είναι το εξή ότι ε, στην αρχαιότητα ο χρόνος είχε μία άλλη οπτική, ας το πούμε έτσι... μία άλλη αντίληψη από αυτή που έχουμε σήμερα... γιατί σχετίζεται με την ενημέρωση... δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή για να ενημερωθούμε για κάτι... δεν χρειαζόμαστε πολύ χρόνο... μπορούμε μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό... να μάθουμε για κάτι που έγινε στην άλλη άκρη του κόσμου... ας πούμε πριν από κάποια λεπτά ή πριν από κάποιε ώρες... Η ενημέρωσή μα είναι άμεση. Φανταστείτε όμως αυτή την ενημέρωση που έχουμε από το ίντερνετ και τα λοιπά, να μην την είχε όλο ο κόσμο. Σα πω ένα παράδειγμα. Φανταστείτε να την είχα μόνο εγώ. Εγώ και φίλοι μου. Είσαι και φίλη σου. Και να γνωρίζαμε κάτι που συνέβη σε ένα πολύ μακρινό μέρος. στην Αυστραλία, ξέρω εγώ. Το επόμενο λεπτό από τότε που συνέβη. Φανταστείτε λοιπόν χωρίς αυτή τη δυνατότητά μας να έχουμε άμεσα στο χρόνο ενημέρωση ε, όπως συνέβαινε άρρωστα στην αρχαία πραγματικότητα φανταστείτε πόσο καιρό, πόσο χρόνο θα ήθελε αυτή η είδηση από αυτό το πολύ μακρινό μέρος να φτάσει μέχρι σε μας Αν το σκεφτείτε λίγο θα καταλάβετε ότι θα χρειαζόταν πολλές εβδομάδες, μήνες μπορεί και χρόνια και μπορεί και να μην έφτανε ποτέ σε εμάς. Και φανταστείτε εσείς με κάποιο σύστημα δικό σα να γνωρίζατε το επόμενο λεπτό, την επόμενη ώρα, την επόμενη μέρα... τι έχει συμβεί σε αυτό το μακρινό μέρος. Και θα μπορούσατε με αυτόν τον τρόπο να προβλέψετε το μέλλον. Δηλαδή, να πείτε ότι ξέρεις θα γίνει αυτό... ή θα έρθει αυτή η είδηση... ή θα προκαλέσει αυτό το ντόμινο, αυτή η είδηση... ή θα συμβεί αυτό και να επιβεβαιωνόταν αυτή, αυτή σας η πρόβλεψη, ας πούμε μετά από ένα μήνα, δύο μήνες, έξι μήνες όταν θα ερχόταν πλέον αυτή η πληροφορία από εκείνον τον τόπο ότι συνέβη και αυτό το πράγμα το οποίο σας προβλέψατε πολύ καιρό πριν. Ε, και έτσι λοιπόν, να το σκεφτείτε λίγο, θα μπορούσε κάλλιστα να υπάρχει κάποια σχέση της ιερή γεωγραφίας του κόσμου με όλα τα κομβικά σημεία της... γιατί αυτό είναι στην ουσία η καρδιά του ζητήματο της ιερής γεωγραφίας... ότι τα κομβικά σημεία του ενεργειακού πλέγματος της γης... έχουν μια σύνδεση μεταξύ τους... και ότι γνωρίζοντας εσύ... ένα ένας πολιτισμό, πολιτισμός, ένα αρχαίο ιερατείο... ένα κλαμπ, κάποιοι μίστες... γνωρίζοντας τη σχέση μεταξύ των γεωδετικών... γεωμαγνητικών αυτών τόπων μεταξύ τους δια των κόμβων ε, στείνοντας κάτι μέσα σε αυτό το ενεργειακό πλέγμα έρχεσαι σε επαφή ξαφνικά με αυτό το δίκτυο των κομβικών σημείων ανά τον κόσμο και αν όλοι συμφωνούμε ότι η Δελφή είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος ένα πολύ σημαντικό τόπος δύναμης όπως θα τους λέγαμε όπως έλεγα νωρίτερα ένας πολύ σημαντικό κόμβος σε αυτό το ενεργειακό δίκτυο της Γης ε, όπως διαφαίνεται από πάρα πάρα πολλά πράγματα σε σχέση με τους Δελφούς ε, υπάρχει μια σύνδεση δηλαδή των Δελφών με, με μακρινά μέρη μάλιστα ε, κάποια στιγμή είχα πολύ αναρωτηθεί για αυτές τις αδελφοποίησει που γίνονται μεταξύ πόλεων ε, ανά τον κόσμο, είναι μια παλιά συνήθεια ε, ανακάλυψα ότι η Δελφή ε, το χωριό εκεί των Δελφών έχει αδελφοποιηθεί με την ίσο Τόγκα του ειρηνικού ωκεανού. Για ποιο λόγο να εδελφοποιηθεί η νήσος τόγκα του ειρηνικού ωκεανού με του Δελφούς. Εδώ υπονοείται κάποια σχέση ίσως και το λέω χαριτολογώντας καθώς έλεγα για τις μακρινές συνδέσεις μεταξύ τόπων ας πούμε, στα κομβικά σημεία αυτού του ενεργειακού δικτύου ένα σημαντικό τέτοιος κόμβος είναι η Δελφή και θα μπορούσε να κατοπτρίζεται λοιπόν στο κατόπτρινον όρος ακόμα και μέσα από διοράματα. ράματα αυτή είναι η σωστή λέξη ε, τι συμβαίνει σε μακρινούς τόπους του, της γης τι συμβαίνει ας πούμε, για παράδειγμα στα παράλια της Ιωνίας ή τι συμβαίνει στην Κάτω Ιταλία ή τι συμβαίνει στην άκρη της Πελοποννήσου ας πούμε, ή στην Μακεδονία ή στη Φρυγία ή στην Αίγυπτο mm. ε, για αυτά τα δύο μάλιστα μας μιλάει αρκετά ο Δημόκριτος τα έργα του οποίου είναι χαμένα βέβαια όπως όλα τα σημαντικά έργα της αρχαιότητας, και είναι χαμένα μάλιστα από την αρχαιότητα, κάτι το οποίο το ε, συζητάω με όλε τι λεπτομέρειε στο βιβλίο μια λίθια αλήθεια για τους αρχαίους Έλληνες φιλόσοφους. Mm. Μπορείτε να το βρείτε και αυτό στην ιστοσελίδα του περιοδικού Strange για να το αποκτήσετε. Ε, ο Δημόκριτος λοιπόν έβλεπε δύο απομονώνονταν σε κρύπτες, το σκοτάδι ή τυφλωνότανε προσωρινά κοιτώντας ε, γελιστερές ασπίδες ή καθρέφτε που κατόπτριζαν τον ήλιο και του ε, ε, προβλημάτιζαν την όραση για να μπορεί να κάνει την λεγόμενη αισθητριακή απομόνωση να απομονώσει δηλαδή τις αισθήσεις του από το περιβάλλον και να μπορέσει ας πούμε, να εστιαστεί στο εσωτερικό του διάστημα στο inner space και έβλεπε διοράματα μέσα από τις κρύπτες αυτές που πήγαινε και σύχναζε Σκοτεινέ εικόνες δηλαδή που ταξίδευαν ε, στο περιβάλλον, ε, μελλοντικέ εικόνες, εικόνες από το μέλλον. Ε, μιλάει για τέτοια πράγματα ο Δημόκρητο. Ε, διοράματα που εκπέμπονται από τη φύση. Επίση υποστήριζε ότι οι θεοί οι ίδιοι είναι διοράματα που εκπέμπει η φύση. Ε, αυτό βέβαια ακούγεται εξωφρενικό ε, για πολλούς αιώνε. Ε, ως που έχουμε την τηλεόραση, άλλωστε και η λέξη τηλεόραση, τη λέει σημαίνει μακριά, τηλεόραση, ε, η ώραση από μακριά, ε, ξαφνικά το κάνει πιο λογικό. Αυτή τη στιγμή που κάθομαι εδώ στο μυστικό διαστημικό σταθμό και σας μιλάω και σας με ακούτε από εκεί που κάθεστε, Δίπλα σας περνούν δάση, ε, άντρες, γυναίκες, cowboys, στρατιώτες, ουρανοξίστες, δελφίνια, φάλενες. Ε, όλα αυτά είναι τηλεοπτικές εικόνες που ταξιδεύουν από, τον, από την κεραία της εκπομπής τους προ τον τηλεοπτικό δέκτη σας και όλες αυτές οι εικόνες κωδικοποιημένε, βέβαια ταξιδεύουν γύρω σας και αυτό θυμίζει λίγο τα διοράματα για τα οποία μιλούσε ο Δημόκριτος μπορεί αυτό δηλαδή να μην γίνεται απλώς με την ηλεκτρονική μας τεχνολογία μόνο αλλά να υπάρχει μια εφαρμογή αυτού του ταξιδιού των εικόνων ας πούμε και στη φύση και αυτό το το μυστικό να ξεκλειδώνεται ε, στους κόμβους, τόπους ιδιαίτερους, ιερούς, τόπους δύναμης, ας πούμε, αυτού του κομβικού ε, δικτύου. Αυτό το κόλπο της πληροφόρησης σε έγκαιρη στιγμή ε, μιας κατάστασης ή ενός γεγονότος πάνω στο οποίο θα πληροφορηθούν οι άλλοι πολύ αργότερα, Κάτι που σου δίνει ένα περιθώριο να παρουσιάσεις, ας πούμε, μία πρόβλεψη του μέλλοντος, επειδή έχει την πληροφορία πρώτος. Έχει ενδιαφέρον, έχει προταθεί. Ε, ε, έχει προτα... Συγκεκριμένα έχει προταθεί από τον Robert Temple. Ο Robert Temple είναι ένα πολύ αξιόλογος, ερευνητή και επιστήμονας και συγγραφέας, ο οποίος έχει γίνει πολύ γνωστό για το βιβλίο του, για το άγνωστο, The, the Sirius Mystery, το, το μυστήριο του με τον Σύριο. Αυτό σε άλλο βιβλίο του, τέλο πάντων μεγάλη συζήτηση όλα αυτά, έχει προτείνει ότι, ότι είναι εύκολο με ένα σύστημα ταχυδρομικών περιστεριών στην αρχαία πραγματικότητα κάποιοι να πληροφορούνταν με πράκτορες που είναι σε διάφορα μέρη, μέσω των ταχυδρομικών περιστεριών να πληροφορούνταν αμέσως ή σχετικά γρήγορα για καταστάσεις και γεγονότητα τα οποία μπορούσαν μετά να τα παρουσιάσουν ως πρόβλεψης του μέλλον τους γιατί οι υπόλοιποι που δεν διέθεταν τα, τα ταχυδρομικά αυτά περιστέρια θα μάθαιναν από άλλου οδού την, την είδηση πολύ πολύ αργότερα και θα φαινόταν σαν επιβεβαίωση τη δικής σου πρόβλεψης. <coughs> το σίγουρο είναι ότι οι δελφοί είχαν ένα ολόκληρο μεγάλο δίκτυο κατασκοπία. Ε, είχαν παντού δηλαδή πράκτορες α το πούμε έτσι ε, ανάμεσά τους και πολλούς θεωρούς. Ε, λέω πολλά για τη θεωρία και τους θεωρούς. Η θεωρία βγαίνει από του θεωρούς και σημαίνει ε, διαφορετικά πράγματα από αυτά που ε, θεωρούμε εμεί σήμερα ε, στην αρχαία πραγματικότητα. Γνωocalypse Πολλά για του θεωρούς. Έχω ένα ειδικό παράρτημα για τη θεωρία και τους θεωρούς στο βιβλίο μου η αλήθεια για τους αρχαίους Έλληνες φιλόσοφους εκεί θα διαβάσετε πολλές λεπτομέρειες ένας τέτοιο γνωστός θεωρώς ήταν ο Σόλωνας ο, πρόγονος, ο μεγάλος νομοθέτης των Αθηνών και πρόγονος του Πλάτωνα από τον Σόλωνα μαθαίνουμε μέσω του Πλάτωνα που ήταν πρόγονος του Πλάτωνα ο Σόλων ε, ε, μαθαίνουμε για την Ατλαντίδα η Ατλαντίδα δηλαδή είναι θεωρία του Σόλωνα θεωρία ονομαζότανε το συνοπτικό αποτέλεσμα της κατασκοπίας, ας το πούμε έτσι, της εποπτείας, των, της περιήγησης ενός ειδικού ανθρώπου που ονομαζόταν Θεωρός, ενός ε, διανοούμενου κατασκόπου ε, πανεπιστήμονα περιηγητή, ο οποίος ταξίδευε σε μακρινές περιοχές, σε άλλες χώρες, ε, ε, ε, έβλεπε εκεί όλα τα αξιοθέατα, ε, Όλες αυτές οι λέξεις έχουν μείνει από τους θεωρούς γιατί οι θεωροί ήταν οι πρώτοι τουρίστες. Τουρίστε άρας το σημαίνει περιηγητής, έτσι. Ε, Κάναν αυτό το tour δηλαδή, αυτή την περιήγηση. Και όλες οι ορολογίε που έχουμε μέσα στα πλαίσια του τουρισμού προέρχονται από τους θεωρούς. Δηλαδή όλη αυτή η ιστορία με τα αναμνηστικά που ήταν αντικείμενα που έπαιρναν οι θεωροί από τις μακρινές χώρες για να υποστηρίξουν τα λεγόμενά τους, για να τους θυμίζουν καταστάσεις και πράγματα που θα τις διηγηθούν μετά όταν γυρίσουν στην πατρίδα. Ε, τα αξιομνημόνευτα, τα αξιοθέατα και όλα αυτά εδώ. Ε, τέτοιος ήταν ο Σόλωνας και θεωρία του Σόλωνα από την Αίγυπτο ήταν η ιστορία με την Αθλαντίδα. Ε, Τέλο πάντων, πολλά για όλα αυτά, λεπτομέρειε για όλα αυτά έχω στο, στο, όπως είπα, στο παράδειγμα για την θεωρία και του θεωρού που έχω στο βιβλίο μου Η Αλήθεια για του Αρχαίου Έλληνε Φιλόσοφου. Ε, και έτσι λοιπόν οι δελφοί είχαν πολλού πράκτορε, οι οποίοι ήταν, πολλοί από αυτού ήταν θεωροί, άλλοι δεν ήταν. Ο θεωρό έπρεπε να έχει συγκεκριμένε προδιαγραφέ, α πούμε, για να είναι κάποιο θεωρό. Ε, κάποιοι από αυτού ήταν θεωροί, πιο high πράκτορε α του ονομάσουμε. Και κάποιοι άλλοι ήταν σούμε, απλοί πράκτορες, οι οποίοι βρισκόντουσαν σε διάφορα σημεία τη Ελλάδα αλλά και του, των γειτονικών χωρών, των γειτονικών περιοχών με την Ελλάδα. Και συνέχεια έστελναν πληροφορίε στου αδελφού, είχαν δηλαδή οι αδελφοί ανά πάσα στιγμή, το ιερατείο στου Δελφούς άμεση υποπτία για το τι συνέβαινε στο γνωστό κόσμο. Μέσω του δικτύου αυτού. Αυτό δίνει, όπω και να το κάνουμε, που είναι μια τσεκαρισμένη πραγματικότητα αυτό που λέω δίνει κάποια α, σοβαρότητα πούμε, στις θεωρίες εκείνες που λένε ότι έπαιρναν με κάποιο τρόπο κάποια πληροφόρηση πολύ νωρίτερα από α, α, τους υπόλοιπους ανθρώπους και παρουσιάζοντάς την ως, α, α, ως πρόβλεψη μέλλοντος. Η, όλη η κατάσταση αυτής τους Δελφούς βέβαια α, ήταν η επαφή στην ουσία κάποιων συγκεκριμένων ανθρώπων με ένα ε, παράλληλο πεδίο από το οποίο έπαιρναν πληροφορίες τις οποίες ας πούμε τις ε, χρησιμοποιούσαν και μια ειδική γλώσσα για να, για να τις εκφράσουν και έπρεπε τους χρησμούς αυτούς που έδινε η πυθία η οποία, το ξαναλέω, ήταν τίτλος το πυθία δεν ήταν μια συγκεκριμένη μόνο ε, γυναίκα ε, ήταν οι ιερεί οι οποίοι ερμήνευαν αυτά τα παραλυρήματα ας πούμε της πυθίας, καθώς αυτή ήταν σε έκσταση για να δώσουν τις ερμηνείες του ενδιαφερόμενους. Κυρίως βέβαια τους ενδιαφέραν οι υψηλοί προσκεκλημένοι που πήγαιναν στους ελφούς για να πάρουν τις ερμηνείες αυτές. Ε, αυτό σημαίνει ότι πρέπει στους Δελφούς να υπήρχε κάποια εκτεταμένη μεγάλη βιβλιοθήκη με όλες τις πληροφορίες που συγκέντρωναν από τη μία και από την άλλη, εγώ το λέω αυτό και από την άλλη ας πούμε με όλες τις με όλους τους χρισμούς που έδινε συνεχώς ασταμάτητα το μαντίο των δελφών ακόμα και όταν έπρεπε όπως είπα να βασανιστεί κυριολεκτικά η πυθία ας πούμε για να δώσει με το ζόρι χρισμούς παρόλο που ήταν εντελώ ε, αυτό μου θυμίζει εκείνες τις φινακίδες που ξέρουμε ότι υπήρχαν συγκεντρωμένες σε μια πολύ μεγάλη βιβλιοθήκη... στο «Τροφόνιο Άνδρος» στη Λιβάβια. Ο «Τροφόνιος» είναι αυτός ο οποίο ιδρύει το «Μαντίο» των Δελφών. Mm. Και, και είναι ο ίδιος ο οποίο ιδρύει, ας το πούμε έτσι, και το α, «Μαντίο» στο «Τροφόνιο άνδρο. Έχουν ενδιαφέρον όλα αυτά. Εκεί λοιπόν μάζευαν σε πύληνες πινακίδες, σε μεγάλη βιβλιοθήκη, ε, τις εμπειρίες όλων των προσκυνητών, α το πούμε έτσι, ε, στο τροφόνιο άνδρο που συμβουλεύονταν το μαντίο, τους ρουφούσε εκείνη η μυστηριώδης τρύπα σαν ηλεκτρική σκούπα μέσα στη γη, στην κούφια γη όπου εξαφανίζονταν και επέστρεφαν μετά από πολλές ώρες, μέρες ή και εβδομάδες και όταν επέστρεφαν δεν θυμόντουσαν το όνομά τους, δεν ξαναχαμογελούσαν και άλλα τέτοιες μαρτυρίες έχουμε για τους ανθρώπους που επέστρεφαν από το τροφόνιο και τους έπαιρναν οι ιερείς, τους με διάφορες τέλος πάντων διαδικασίες του κατάφεραν να τους συνεφέρουν και τους βάζανε να του διηγηθούν α πούμε την υποχθόνια στην πούμε η πνευματική ε, περιπέτειά τους. Ε, τις εμπειρίες όλων αυτών των προσκυνήτων τις ε, γράφανε σε πινακίδες και είχαν με τεράστια βιβλιοθήκια α πούμε καταλαβαίνετε με δι... άλλο κοσμικές διηγήσεις οι οποίες σύμφωνα με τη θεωρία μου όπω την έχω καταθέσει και, στο, ε, και στα βιβλία μου για την Κουφιαγή αλλά και στο βιβλίο Μυστική Ελλάδα Παράξενα Μυστήρια και Ανακαλύψεις Πρέπει να τις πήρε από την Λιβαδιά, από το τροφόνιο άνδρο, ο Λόρδο Έλγιν, ο οποίος έχω επανειλημμένως πει ότι έχει περάσει στην Ακρόπολη και τους ανθρώπους του, στον Παρθενώνα, εκεί κάθισε δύο-τρεις μέρες όταν ήρθε στην Ελλάδα, αλλά στο τροφόνιο κάθισε δύο-τρεις μήνες ενδυρευνώντας αυτές τις φάσεις εκεί, τι οποίες βέβαια γνώριζε από τις αδελφότητες τις οποίες ανήκε όλοι οι Ευρωπαίοι μύστες γνώριζαν πράγματα για τη μυστική Ελλάδα και για τα μυστικά τη αρχαίας Ελλάδας που εδώ ας πούμε, κατά τη λουκοκρατία δεν υπήρχε καμία περίπτωση ας πούμε, να διερευνηθούν ή να είναι γνωστά. Τα ξέραν όμω αυτοί ερχόντουσαν και τα διαρευνούσαν επιτόπου και τα παίρνανε κιόλας. Και έτσι νομίζω ότι ε, ένα από τα μυστικά, γιατί πολλά μυστικά πράγματα υπάρχουν σε σχέση με αυτά που έχουν φύγει από την Ελλάδα και ιδιαίτερα μάλιστα από τον Λόρδο Έλγιν ο οποίο έφυγε με τέσσερα καράβια από εδώ γεμάτα πράγματα, ε, τα έστειλε μάλλον, ο πήγε. Ε, Έκανε το λάθος να πάει από ξηράς και τον ε, συνέλαβαν οι Γάλλοι γιατί τότε συνέβαιναν οι Ναπολεόντυοι οι πόλεμοι. Τέλος πάντων είναι μια ιστορία την οποία επίσης έχω διηγηθεί σε ειδικό παράρτημά μου. Στο βιβλίο μου «Η αλήθεια για τους αρχαίους Έλληνες φιλόσοφους» εκεί που διουργούμε το πώς οι ξένοι Ευρωπαίοι ανακάλυψαν την Ελλάδα και πώς την έκλεψαν. Ε, Τέτοιες λοιπόν βιβλιοθήκες πρέπει να υπήρχαν πολύ περισσότερες μάλιστα κατά την άποψή μου στο Μαντίο των Δελφών. Όπως αγνοούνται τα 500 αγάλματα από τους Δελφούς τα οποία υποτίθεται ότι πήρε ο Νέρονας και δεν ξέρουμε που είναι ας πούμε και τι τα έκανε. Ε, έτσι αγνοούνται και οι βιβλιοθήκες αυτές. Κατά τη γνώμη μου ήδη αγνοούνταν από την ρωμαϊκή εποχή. Είναι μια μεγάλη συζήτηση ειδική όλα αυτά. Είναι πολλές οι της μυστικής Ελλάδας που δεν γνωρίζουμε, ιδιαίτερα όσο έχει να κάνει με την αρχαία πραγματικότητα που υπήρχε εδώ. Και έτσι λοιπόν ε, φανταστείτε λοιπόν ένα, τους Δελφούς, έναν ιδιαίτερο τόπο δύναμης, ο οποίος είναι κεντρικός κόμβος στο ενεργειακό πλέγμα της γης σε σύνδεση με όλους τους άλλους τόπους κόμβους, ε, όπου... Ε, όπως ακριβώς κάνουμε με το ηλεκτρικό ρεύμα, όπου έχουμε πρόσβαση στο ηλεκτρικό δίκτυο από τις μπρίζε που έχουμε στο σπίτι μας. Έτσι λοιπόν εκεί έχουμε μια τέτοια μεγάλη μπρίζα στην μπούμε, έτσι να κάνω μια παραβόλη, και εκεί μπορούμε να συνδεθούμε με τον τόπο εμείς οι άνθρωποι από, τον, από το δίκτυο των τόπων στο δίκτυο των ανθρώπων μέσω ενός μεσάζοντα, ενός medium, ενός medium, ενός διάμεσου ε, της, των πυθιών στη συγκεκριμένη περίπτωση και των ιερέων ε, ε, που τις είχαν υπό την εποπτεία τους. Αυτοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι συνδέονται με τον κεντρικό τόπο ε, στο δίκτυο αυτό ε, και έτσι έχουμε την διαρροή πληροφοριών από το παρελθόν και το παρόν και το μέλλον μέσα από τον τόπο και το δίκτυο προς τους ανθρώπους. Αυτό είναι η όλη η ιστορία που παίζει εκεί πέρα. Ε, όπως λέω, και στο ε, βιβλίο μου «Μυστική Ελλάδα. Παράξενα μυστήρια και ανακαλύψεις» έχω ένα ε, κεφάλαιο που μιλά για τις μυστικές εκκλησίες της Ελλάδος και εκεί έχω ένα υποκεφάλαιο που λέγεται «Το πνεύμα της γης» το οποίο θέλω να σας διαβάσω μια-δυο παραγράφους από το νέο μου βιβλίο «Μυστική Ελλάδα. Παράξενα μυστήρια και ανακαλύψεις». Ε, αμέσως μόλις επιστρέψω είμαι ο Παντελής Γιαννουλάκης και ακούτε τον «Μυστικό διαστημικό σταθμό. Εκπέμπουμε τα διοράματά μας και εμείς εκεί έξω τα βλέπετε Uh, you left your bottle at the door uh, Cause everybody in the back room's spinning out uh, You don't remember what you're asking for uh, And everybody in the front room's dripping out uh, You left your bottle at the door Ενταξιδιώτες μου, ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό. Είμαι ο Παντελής Γιαννουλάκης και επιστρέφω για να σας μιλήσω με δυο λόγια για το πνεύμα της γης. Ε, θα διαβάσω ένα κομμάτι που είναι ένα υποκεφάλαιο με τον τίτλο «Το πνεύμα της γης», το κεφάλαιο του ε, νέου μου βιβλίου «Μυστική Ελλάδα, παράξενα μυστήρια και ανακαλύψεις». Το κεφάλαιο λέγεται «Μυστικές εκκλησίες της Ελλάδας». Το πνεύμα της γης λοιπόν κεφαλαιο λεγεται μυστικες εκκλησιες της ελλαδας το πνευμα τη γη λοιπον ειναι Σύμφωνα με τις μυστικές γνώσεις περί του πνεύματος της γης, ένα σπήλαιο είναι μια πύλη για το υπόγειο βασίλειο. Ένα πέρασμα για τα πνεύματα που κατέρχονται στον Τάρταρο και αναδύονται ξανά για αναγέννηση. Αλλά και ένα πέρασμα για την άνοδο των θεών στον κόσμο μας από αλλού. Οι ρογμές της γης, σπηλεώδεις ή όχι, φέρουν στην επιφάνεια τις επιρροέ του γήινου πνεύματος. Σας θυμίζω, πνεύμα σημαίνει πνοή, έτσι, είναι το προϊόν της πνοής, του φυσίματος δηλαδή όπως όταν λέμε ότι ο Θεός εμφύσισε το πνεύμα στους ανθρώπους που κατασκεύασε από πυλό ε, αυτό είναι το πνεύμα, αυτό το φύσιμα και βέβαια αυτό δίνει και μια άλλη διάσταση στην έννοια τη έμπνευση, όπως καταλαβαίνετε αλλά και σε πολλά άλλα πράγματα ε, αλλά και στον ίδιο τον άνεμο δεν είναι τυχαίο που η λέξη άνεμος κατά την απόψή μου έχει άμεση σχέση με τη λέξη άνυμα που στα λατινικά σημαίνει ψυχή ε, λοιπόν είναι σημεία πνευματικής διαρροή γράφω ε, Η σχισμή στο βράχο κοντά στο χάσμα των δελφών από την οποία έβγαιναν η ατμοί από το εσωτερικό της γης έδωσε το όνομά του στον τόπο που σημαίνει κόλπος ή μήτρα και σε αυτού του ατμούς που εισέπνε η πυθία περιεχόταν το πνεύμα τη γη, το οποίο καταλάμβανε με την εισπνοή αυτή ένα ανθρώπινο σώμα και μπορούσε πλέον να μιλήσει μέσα από αυτό και να απαντήσει σε ερωτήσει. Αυτό ήταν ο λεγόμενο σπερματικό λόγο. Το πνεύμα τη γη ταξίδευε στην ιερή γεωγραφία κάτω από του δελφούς, διέρεε στο μαντίο όπου είχε δημιουργηθεί αιστεία ειδική για αυτό και έδινε τι ανοιγματικέ πληροφορίε άλλων χωροχρόνων στου ιείε. Λέγεται ότι οι Δελφοί ήταν ένα από τα πιο φυσικά εντυπωσιακά μέρη στον κόσμο. Στην αρχή ήταν ένα φυσικό χθόνιο μαντίο που λειτουργούσε μόνο μια εποχή το χρόνο, αλλά καταλήφθηκε από τους ιερείς του Απόλανα, ο οποίο σκότω τον Πίθωνα, που ήταν εκεί της Γαία το μαντίο στην αρχή, οι οποίοι οι ιερείς επενέβησαν στην ενέργεια του τόπου, εστίασαν τις δυνάμεις του και έκαναν συνεχή τη λειτουργία του με τα γνωστά αποτελέσματα σε όλους σας». Λέγεται ότι η δύναμη των Δελφών ανακαλύφθηκε από ένα μικρό βοσκό που έτυχε να καθίσει για να ξεκουραστεί δίπλα στις σχισμή στο βράχο την ημέρα που η δύναμή της ήταν πολύ ενεργή και το αγόρι έπεσε σε προφητική έκσταση. Σε μέρη σαν και αυτό το γήινο πνεύμα το οποίο είναι από τη φύση του παθητικό και μάλλον θηλυκό και τις γυναίκες και τα παιδιά είναι οι άνθρωποι πιο δεκτικοί σε αυτό. Επικοινωνεί με τα βάθη του νου όταν η συνειδητή δραστηριότητά του είναι μειωμένη και ηρεμή όπως τον ύπνο, την ονειροπόληση, τον ρεβασμό, στην άρκοση, ή στην έκσταση. Πειράματα και υπολογισμοί εντόπισαν από τους ιερείς ποιες μέρες και ποιες περιόδους ήταν πιο ενεργή η δύναμη του τόπου και τι είδου ευαίσθητα άτομα, κυρίω γυναίκες, ήταν η καλύτερη υποδοχή για το πνεύμα. Οι αρχαιότατες πεπιθύσεις περί του πνεύματος της γης είναι κατά τη γνώμη μου το κλειδί για την καλύτερη κατανόηση των αμέτρητων μυστικών εκκλησιών σε σπήλαια τη Ελλάδα. Το κύριο χαρακτηριστικό της ροής του πνεύματος της γης είναι ότι με την πάρδο του χρόνου ή και με τις επεμβάσεις στο τοπίο αλλάζει σταδιακά σε ροή, ρυθμό, περιοδικότητα, ένταση, κατεύθυνση και τελικά χάνεται σε μεγάλο βαθμό από τα μέχρι τότε αναγνωρίσιμα σημεία και μετακινείται. Η παρακμή των ελληνικών μαντίων ξεκίνησε με την αρχή της χριστιανικής εποχής και η ίδια εξέλιξη παρατηρήθηκε από τους ανθρώπους όλων των χωρών από τότε. Το πνεύμα είναι ευεπηρέαστο και λεπτεπίλεπτο το πνεύμα της γης και οι διαθέσεις του και οι δρόμοι του πρέπει να διερευνούνται και να μελετούνται συνεχώς για να παραμένουν γνωστοί. Η ακλόνητη εμπιστοσύνη σε πάγια ιδρύματα όπως οι ναοί και σε παλιές τοπικές επικλήσεις, τελετές και τεχνικές και εφαρμογές τελικά οδηγεί σε απώλεια επαφής με το πνεύμα και στην εξάλληψη των γνωστών μαντίων. Η επανορθωτική υπολογιστική διαδικασία για τον εντοπισμό της μετακινημένης νέας ροής του πνεύματος της γης και η ίδρυση νέων εστειών δεν έγινε ποτέ στις περισσότερες περιπτώσεις. Γι' αυτό και χάθηκαν τα ίχνη του πνεύματος της γης και έπαψαν να λειτουργούν τα μαντεία. Πολύ αργότερα το ίδιο συνέβη και με τη νέα χριστιανική θρησκεία γι' αυτό και πολλοί πνευματικοί τόποι δεν λειτουργούν πια ενώ λειτουργούσαν στο παρελθόν. Ε... <Σιέσω> λέω και άλλα πολλά για το πνεύμα τη γη, αυτό το υποκεφάλαιο, στο κεφάλαιο Οι Μυστικέ Εκκλησίε τη Ελλάδα, στο νέο μου βιβλίο Μυστική Ελλάδα παράξενα μυστήρια και ανακαλύψει. Ε, αυτό που λέω εδώ στο τέλο είναι στην ουσία ότι ε, ε, οι αδελφοί και άλλα μέρη σαν και, και αυτού λειτουργούσαν στο παρελθόν, αλλά δεν λειτουργούν πλέον. Γιατί, Γιατί το, η ροή του πνεύματο τη γη από εκεί, α το πούμε έτσι, το πνεύμα τη γη, η ροή τη ενέργεια των τολυουλικών ρευμάτων, όπω θέλετε πείτε το, έχει μετακινηθεί. Δεν είναι πλέον εκεί που ήταν στην αρχαιότητα. Έχει πάει πιο πέρα. Στην προκειμένη περίπτωση έχει πάει βαθιά πέρα από το χάσμα των Δελφών. Ε, σε πολλές εξερευνήσεις, ε, ε, αρχίς γενομένης, ε, όταν μάθαμε ότι αυτό το γεγονός το ήξερε ο αναβιωτής των Δελφικών Εορτών, ο ποιητής Άγγελος Λιανός, ε, προσπαθούσε να βρει το καινούριο κανάλι που έχει μετακινηθεί στην ευρύτερη περιοχή των Δελφών, του Μαντίου των Δελφών, γι' αυτό και έμενε εκεί πολύ καιρό. Αυτό ήταν ο, ο, ένας του βασικούς στόχους του. Τελικά αναβίωσε τις τελφικές εορτές, ε, ακολουθώντας τα ίχνη των ειδικών ερευνών του Σικελιανού, τις οποίες κάποια στιγμή μάθαμε με κάποιες λεπτομέρειες, εγώ και ε, ε, ε, άλλοι συνεργάτες μου, για παράδειγμα ο Δημήτρης ο Κούγκλος, αιων του καλού φίλου αυτού που χάσαμε εδώ και πολλά χρόνια, τον συνεξερευνητή μου πολλές φορές στη Μυστική Ελλάδα και ιδιαίτερα στα μυστήρια της Κούχιας γη. Προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε την ροή αυτή τη νέα και είχαμε πάρα πολλά θετικά αποτελέσματα. Αυτό ήταν πάντα μια μεγάλη έρευνα για μένα, την οποία δυστυχώς όμως ποτέ δεν ολοκλήρωσα με βεβαιότητα, γι' αυτό και δεν την έχω δημοσιεύσει μέχρι σήμερα. Την ίδια μοίρα έχουν και πολλές άλλες εξερευνήσεις ή έρευνες ή μελέτες που έχω κάνει οι οποίες παραμένουν ανοιχτές και εγώ πάντα σκέφτομαι ας πούμε, ότι θα, κάποια στιγμή θα τις ολοκληρώσω και τότε θα τις παρουσιάσω και μένουν πάρα πάρα πολλές τέτοιες έρευνες, μελέτες ε, κλπ. αδημοσίευτες από μένα. Κάποια στιγμή πρέπει να τις δημοσίευσω όλες ας πούμε, έστω και ε, αναολοκλήρωτες θα δούμε. Ε, πρώτα ο Θεός ε, θα, ίσως να μπορέσω να το κάνω στο μέλλον. Ε, Έχουμε λοιπόν εδώ ε, μερικά στοιχεία σας είπα του μυστηρίου των Δελφών που σχετίζεται άμεσα με την καρδιά του ζητήματο της ιερή γεωγραφίας. Ε, άλλωστε ε, μιλώντας για τους Δελφούς το επίκεντρο το αρχικό δεν ήταν στους Δελφούς αλλά στο κορίκιο άνδρο το οποίο βρίσκεται πιο πάνω από το κατόπτριον όρος πάνω από τους Δελφούς ε, όπου ήταν το συγκεκριμένο σημείο στο οποίο υποτίθεται ότι... Ε, Έπιασε μετά τον κατακλίσμο ο Δευκαλίωνας και η Πύρα. Εκεί θυσίασαν στο Δία των των φυγάδων, όπως διηγείται για παράδειγμα ο βίδιος της μεταμορφώσει του. Εκεί θυσίασαν τις κορικίδες νύμφες κλπ. Και, και εκεί στο κορικίου άνδρου, μέσα στο σπήλαιο του κορικίου άνδρου, ήταν οι πρώτες πυθίε. Ήταν εκεί μέσα στο σπήλαιο δηλαδή, με τις λεγόμενες σίββηλες μετά στην Ρώμη στην Ιταλία ε, η, ε, η ροή δηλαδή περνούσε σίγουρα από το, από το κορίκιο άνδρο αργότερα όταν ακριβώς είδαν ότι μετά, με, μετά από πολύ πολύ καιρό όταν είδαν ότι μετατοπίστηκε η ροή της ενέργειας γιατί μπορούσαν και την υπολογίζανε Ιδρύσανε τον, το μαντίο των Δελφών εκεί που βρίσκεται περίπου ας πούμε σήμερα ο αρχαιολογικός χώρος Αλλά το αρχικό μαντίο των Δελφών το οποίο μάλιστα μπορεί να συνέχιζε να λειτουργούσε και μυστικά Ταυτόχρονα με το μαντίο των αδελφών, ή το original ήταν το αυθεντικό, ήταν το κορίκιο άνδρωπο. Ε, αυτά τα έχω επιβεβαιώσει με μεγάλη βεβαιότητα και τα έχω γράψει επανειλημμένω και στα έργα μου για την κουφιαγή με τα οποία έχω ασχοληθεί με αυτά, με τα σπήλαια αυτά, αλλά και στο βιβλίο μου Μυστική Ελλάδα, Παράξενα Μυστήρια και Ανακαλύψει. Ε, το νέο μου βιβλίο 2025 που συγκεντρώνει τα καλύτερα κείμενά μου για τη Μυστική Ελλάδα. Όλο αυτό εδώ, ε, η γνώση αυτή των ενεργειών αυτών, των ιερών αυτών τόπων, γιατί τελικά όταν ένας τόπος χαρακτηρίζεται ιερός, ε, η λέξη ιερός σχετίζεται με τη λέξη μυστικός, από την άποψη του το μυστικό προέρχεται από τους μύστες. Ε, είναι αυτό που κάνουν οι μύστες, το οποίο δεν είναι γνωστό στους πολλούς και έτσι είναι κρυφό και έτσι έγινε το μυστικό να το ε, λέμε ότι είναι κάτι κρυφό. Σχετίζεται ο ιερό τόπος δηλαδή με το μυστικό τόπο και κατ' με τον κρυφό τόπο ή με τις κρυφές ιδιότητες του τόπου. Και υπάρχουν ε, εκατοντάδες λεπτομέρειες, εκατοντάδες τεχνικές εφαρμογές που σχετίζονται με την ιερή γεωγραφία των τόπων και με την ιερότητα, δηλαδή την μυστικότητα, δηλαδή την ιδιαιτερότητα των τόπων. Ε, όπως λέμε οι Άγιοι Τόποι, έτσι, ε, που στην προηγουμένη περίπτωση εννοούμε εκεί την Ιερουσαλήμ, αλλά ένα επίσης μεγάλο κέντρο της ιερής γεωγραφίας και ένα ιδιαίτερος ιερός τόπος. Ως γνωστόν, από τρεις θρησκείες εκεί. Λοιπόν, η ίδια η προσέγγιση σε όλα αυτά ήταν επίσης ιερή και είχε ιερές εφαρμογές στο πώς θα προσεγγίσεις τα μέρη αυτά αλλά και η εποπτεία όπως είπα που αποκτούσαν τα μέρη αυτά παράδειγμα να καλό είναι οι Δελφοί καταντούσαν τελικά κατέληγαν να, να, να, να είναι μέρη εποπτικά και αυτοί οι οποίοι βρίσκονται εκεί υψηλά στην εραρχία ήταν στην πραγματικότητα οι επόπτε, οι οποίοι επόπτευαν πούμε, την όλη κατάσταση την, ιε, την ιερή ιερεί δηλαδή, οι οποίοι επόπτευαν μία, ας την πούμε έτσι, μυστικιστική πραγματικότητα ή μεταφυσική πραγματικότητα. Αυτή η εποπτεία ε, ονομάστηκε τελικά επισκοπή ε, και αυτός ο οποίος ήταν ο ε, προεξέχων εκεί ε, ιεραρχικά ήταν ο επίσκοπος, ο οποίος επόπτευε την κατάσταση ε, της μεταφυσικής πραγματικότητας του συγκεκριμένου τόπων, ναών κλπ. Ε, και έτσι έχουμε όπως σας είπα ανθρώπους οι οποίοι συνδέονται με το δίκτυο της ιερής γεωγραφίας με τα κομβικά σημεία των τόπων τα οποία επικοινωνούν μεταξύ τους είναι ένα δίκτυο κανονικό και συνδεόμενοι εκεί ε, βάζουν σε εφαρμογή τη λεγόμενη διόραση παρακολουθώντας τα διοράματα αυτό που στην Βρετανία, Σκοτία, Ιρλανδία αρκετά αργότερα ονομάστηκε «The Second site, η δεύτερη όραση, ή όπως είναι και η μεγάλη μελέτη του Fraser με τον τίτλο στα ελληνικά «Δευτεροσκοπία», το «Second site, η δεύτερη όραση. Ε, Ειδικοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν τη δεύτερη ώρα και μπορούν να δουν τα μελλοντικά συμβάντα ή να δουν τι συμβαίνει στη μεταφυσική πραγματικότητα. Αυτό φτάνει μέχρι και στο σημείο, για παράδειγμα, στην Ιρλανδία και στη Σκωτία, να υπήρχαν στο παρελθόν και υπάρχουν ακόμα μυστικά οι λεγόμενοι fairy doctors. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι μπορούσαν να παρακολουθήσουν τα τεκτενόμενα στον κόσμο των ξωτικών και τις δραστηριότητε των εξωτικών. ε Όλα αυτά συνδέονται βέβαια, έχουν σαφή πούμε με την γεωγραφία διότι ακόμα και με την ιστορία εξωτικά έχουμε συγκεκριμένους τόπους οι οποίοι θεωρούνται ως πύλες, ως είσοδοι ε, στον κόσμο των εξωτικών ή ε, στον κόσμο το δικό μας ε, για τα εξωτικά. Αυτή είναι γνωστή σε χώρες όπως η Ιρλανδία ή Ισλανδία η Σκωτία κλπ, ενώ σε χώρες όπως η δική μας ήταν γνωστοί στο μακρινό παρελθόν, αλλά όχι πλέον. Μόνο πολλοί ειδικοί μελετητές γνωρίζουμε πού είναι αυτοί οι τόποι ή τέλο πάντων κάποιοι από αυτούς. Η, α, α, η, α, είπα προηγουμένως για τις προσεγγίσεις. Για να πά στου Δελφούς α, α, υπήρχανε Αρχαία ιερά μονοπάτια, τα οποία στην ουσία ήταν σκιαγράφηση του ιερού ενεργειακού δικτύου πάνω από τι ιδιαίτερε γεωπετικέ ή γεωμαγνητικέ γραμμέ του πνεύματος της γης όπως το έθιξαν νωρίτερα, ε, υπήρχαν μονοπάτια ιερά, κατασκευασμένα ειδικά, με τα οποία προσέγγιζε στο μαντίο των δελφών. Αυτά ήταν αρκετά τα μονοπάτια τα οποία ανέβαιναν στον Παρνασσό ε, και κάποιο προσκυνητή έπρεπε να ακολουθήσει κάποια από αυτά τα ιερά μονοπάτια, ανάλογα από πού ερχόταν. Ε, αυτά δεν είναι γνωστά πλέον, αλλά εγώ κάποια στιγμή στις εξερευνήσεις μου για τη μυστική Ελλάδα και ιδιαίτερα εκεί στον Παρνασσό που το έχω ψάξει πολύ το πράγμα στο παρελθόν γνώρισα κάποια στιγμή τον Μακαρίν τον Κλεωμένη έναν ντόπιο εκεί της Ρούμελης τον οποίο χρησιμοποιούσαμε μαζί με τον Δημήτρη Κούγκλο ήμασταν φίλοι και τον χρησιμοποιούσαμε κάπως ηλικιωμένος τον και αυτό μας έχει αφήσει δυστυχώς αιωνία του η μνήμη και αυτόν, τον χρησιμοποιούσαμε τον Κλεωμένη ω οδηγό. Ο Κλεωμένη ήταν πάρα πολύ ενημερωμένο παρόλο που ήταν ένα χωρικό στην ουσία, ήταν όμω πάρα πολύ ενημερωμένο για την αρχαία Ελλάδα με, με, με πολλέ εμπειρίε που είχε, πολλέ γνώσει προσωπικέ. Ήταν μεγάλο κεφάλαιο ο Κλεωμένη το οποίο το χάσαμε δυστυχώ. Έτσι είναι όταν φεύγουν οι, οι, οι παλιοί, φεύγει μαζί του και ένα μεγάλο κομμάτι τη γνώση που κατήχαν. Και ο Κλεωμένης γνώριζε, ας πούμε, τα ιερά αυτά μονοπάτια. Μπορούσε, δηλαδή, να μας πάει σε διάφορες τοποθεσίες στον, στον Παρνασό όπου βρισκόντουσαν αυτά τα αρχαία μονοπάτια, τα οποία είχε ανακαλύψει και τα οποία, ε, στα οποία περιηγούμασταν μαζί, μέσα στο πουθενά τώρα, έτσι, στα βουνά, περιηγούμασταν μαζί με τον Κλεωμένη, μας οδηγούσε, ας πούμε, και κάναμε την προσέγγιση στους δελφούς όπως γινόταν στην αρχαία πραγματικότητα. <κοίλει> <κοίλει> Αυτό δεν είναι ασυνήθιστο τα συγκεκριμένα μονοπάτια και διαδρομές προσέγγισης στην ιερή γεωγραφία προσέγγισης στους ιερούς τόπους ε, έχω να σας πω μερικά πράγματα γι' αυτό ε, αμέσως μόλις επιστρέψω είμαι ο Παντελής Γιανουλάκης και ακούτε τον μυστικό διαστημικό σταθμό που σήμερα Βρίσκεται εδώ, είμαστε μαζί με τη συγκυβερνήτριά μου και εκπέμπουμε τις συχνότητες μας προς εσάς, τους συνταξιδιώτε μας που έχετε επιλεγεί από το το κολέγιο και το Radio Nowhere, καθώς λαμβάνετε τις συχνότητες μας που τις αναμεταδίδει το ίντερνετ Radio Αλμπίντο 14, κάθε τρίτης της 8, έτσι και σήμερα. Μας ακούτε? Είμαι ο Παντελή Γιαννουλάκη. Είμαστε εδώ κάνοντα μια εκπομπή προ εσά για την ελληνική ιερή γεωγραφία. Ως κάθε Τρίτη στι 8 έτσι και σήμερα, εκπέμπουμε τι συχνότητέ μα, οι οποίε αναμεταδίδονται προ του συνταξιδιώτε μα, επιλεγμένου από το Radio Nowhere και το Αόρατο Κολέγιο, μέσα από τι συχνότητε που αναμεταδίδονται από το Internet Radio Albino 14 ιερή γεωγραφία στα πλαίσια ας πούμε των εξερευνήσεων για τη μυστική Ελλάδα όπως διαφαίνονται και στο νέο μου βιβλίο του 2025 Μυστική Ελλάδα παράξενα μυστήρια και ανακαλύψεις προσωπικό μου βιβλίο καινούριο το οποίο συγκεντρώνει τα καλύτερα κείμενά μου για τη μυστική Ελλάδα μια θεματολογία που ο ίδιος εισήγαγα εδώ ανάμεσά μας και που την εξερευνώ αυτή τη θεματολογία εδώ και πάνω από 30-35 χρόνια. Η ιερή γεωγραφία επίσης όπως είπα νωρίτερα με ένας δικός μου όρος, με δική μου επινόηση εκεί γύρω στο 1995 για να μπορέσω με τον τίτλο αυτό να εκφράσω τη θεματολογία η οποία έχει να κάνει με τα Earth Mysteries όπως λέγονται στην αγγλική βιβλιογραφία για παράδειγμα δηλαδή τα δίκτυα των ιδιαίτερων ιερών τόπων ε, και οι εφαρμογές τους από την αρχαία πραγματικότητα μέχρι και σήμερα. Ε, θα σας μιλήσω παρακάτω για τις προσεγγίσεις στους ιερούς τόπους, όπως είπα, για παράδειγμα, τα αρχαία ιερά μονοπάτια των προσκυνητών που πηγαίναν στους Δελφούς, όπου έπρεπε, δηλαδή, για να προσεγγίσεις έναν ιερό ιδιαίτερο τόπο, να ακολουθήσει συγκεκριμένες ιερές, μυστικές δηλαδή, διαδρομές. Θα σας μιλήσω περισσότερο για αυτό σε λίγο ε, αλλά πρώτα ε, πρέπει να πω για την παρουσία διαφόρων φυσικών όπως φαίνεται σχηματισμών ενώ στην πραγματικότητα είναι τεχνητή δεν είναι φυσική η σχηματισμή είναι οι λεγόμενες τύμβες, είναι τεχνητή γήλωφη όπως λέγονται στα ελληνικά mount θα το βρείτε να λέγονται α πούμε στην διεθνή βιβλιογραφία ε, είναι οι τούμπε, λοιπόν, οι οποίε είναι πάρα πολλέ στην Ελλάδα, οι οποίε δεν είναι. Λίγε από αυτές είναι αυτό που λένε θόλωτη τάφη ή κάτι τέτοιο. Είναι αγνώστου προελεύσεω και αγνώστου χρήσεως Και γράφω πολλά για τι μυστηριώδεις τούμπε σε ένα ειδικό κεφάλαιο. Οι μυστηριώδεις τούμπε, στο νέο μου βιβλίο Μυστική Ελλάδα: Παράξενα Μυστήρια και Ανακαλύψει. Το οποίο, όπω είπα, μπορείτε να το προμηθευτείτε από την ιστοσελίδα του περιοδικού Strange. Αν βάλετε περιοδικό, Strange. Στο Google είναι το πρώτο αποτέλεσμα που θα σα βγάλει. Συνδεθείτε με την ιστοσελίδα του Strange και εκεί θα δείτε τα διαθέσιμα βιβλία μου και θα δείτε και το νέο βιβλίο του 2025. Μυστική Ελλάδα, παράξενα μυστήρια και ανακαλύψει από όπου μπορείτε και να το αποκτήσετε, να το παραγγείλετε να σα έλθει κρυφά στο σπίτι από το αόρατο κολέγιο. Έχω λοιπόν εκεί ένα ειδικό κεφάλαιο, με τον τίτλο Μηστηριότητε Τουπε, ο οποίο τα πάντα για τι ε, τούπε και το μυστήριό του. Ε, μια και νωρίτερα είπα για το πώς μπορούν να παίρνουν ε, τα μαντεία αυτά ε, εξ αποστάσεως από, από μεγάλες αποστάσεις έγκαιρα πληροφορίες που ο υπόλοιπος κόσμος δεν γνωρίζει και λοιπά ε, πολλοί συνδέουν ίσως και τις σε αυτό, δεν ξέρω, στη σκέψη τους, ε, γιατί έχει υποθεί από διάφορου άσχετους βέβαια. Είναι απλά μια ιδέα πρόχειρη. Ότι μπορεί οι τούμπε αυτέ στο παρελθόν, στο αρχαίο παρελθόν, να χρησιμοποιούνταν ω παρατηρητήρια και ω φρικτορίες οι λεγόμενε. Δηλαδή να ανάβανε φωτιέ, α πούμε, και να κάνανε σινιάλα σαν του Ινδιάνους α πούμε από τούμπα σε τούμπα σούμε, και έτσι να μεταδίδονται να σούμε κάποια, κάποια ροή πληροφορίας αυτό είναι βέβαια ανόητο είναι αστείο ε, για ποιό λόγο να συμβεί αυτό για ποιό λόγο δηλαδή να φτιάξεις με τεράστια τούμπα κατασκευασμένη τεχνητά για να ανάβεις μια φωτιά πάνω τη να ειδοποιήσεις τις άλλες τούμπες αν θε να το, το κάνει αυτό, στην πραγματικότητα τι είναι αυτό που εκμεταλλεύεσαι, το ύψο τη τουμπα. Γιατί να φτιάξει ένα ολόκληρο τεχνητό λόφο ας πούμε, για να το κάνει αυτό, μπορεί να κάνει εύκολα μια ξύλινη κατασκευή με μια ψηλή σκάλα, ε, με υποστηρίγματα. Α πούμε, να ανεβαίνουν πάνω εκεί, να έχουν ένα καλάθι σαν αυτά που είχαν στα αστυοφόρα και να ανάβουν εκεί μια φωτιά. Α πούμε, το κατασκευάζεται σε μια μέρα ε, και το ξεμοντάρει, το κάνει ό,τι θέλει. Ή τέλο πάντων, αν θέλει να. Χρησιμοποιήσει τι ιδιαιτερότητε του τοπίου, έχει τα ψηλά βουνά, στα οποία μπορεί να έχει εκεί σκοπιές Α πούμε πάνω στα βουνά, είναι χαρακτηριστικό. Για παράδειγμα, εγώ από τον Όλυμπο θυμάμαι, έβλεπα τον Άθωνα. Θα μπορούσε λοιπόν κάποιο πάνω στον Άθωνα να βγει μια φωτιά και να το βλέπουμε. Εμεί τον Όλυμπο να αναβεί μια φωτιά, να το βλέπουν στην κοιόνα και πάλι λέγοντα. Ε, δεν χρειάζεται να κατασκευάσει το φίσκου. Λοιπόν, ε, είναι άλλοι, άλλο. Άλλη εφαρμογή της χρήσης αυτών των ε, τούμπων οι οποίες περισσότερες είναι κούφιες έχω μπει σε μερικές από αυτές ε, για περισσότερα σας παραπέμπω στο μεγάλο αυτό ειδικό ε, και μοναδικό κεφάλαιο για τις μυστηριώδεις τούμπες στο βιβλίο μου «Μυστική Ελλάδα. Παράξενα και ανακαλύψει. Οι τούμπες παρόλαφαίνουν πανταχού παρόντες ε, σ, πανταχού παρούσεις με συγχωρείτε στις ε, ε, Δικτυώσεις, ας πούμε τη ιερή γεωγραφίας της μυστικής Ελλάδας θα τις βρείτε παντού και σχετίζονται πέβαια, με όλα αυτά τα μυστήρια που συζητάμε η α, βασική μου ανακάλυψη στις πυρηγήσου μου ανά τη μυστική Ελλάδα ε, ήταν η εξή, η οποία βέβαια από τότε μέχρι σήμερα που το πρωτοδημοσίευσα έχει διαδοθεί πάρα πολύ και είναι κοινή γνώση πλέον αλλά ήταν μια δική μας ανακάλυψη κατά, τον, κατά τις εξερευνήσεις μας ήταν όταν ε, καταλάβαμε, συνειδητοποίησαμε το έβλεπα να συμβαίνει τόσες πολλέ φορές που το συνειδητοποίησα κάποια στιγμή ότι όντως συμβαίνει αυτό το πράγμα ότι οι παλιές εκκλησίες και τα παλιά μοναστήρια είναι στην πραγματικότητα χτισμένα επάνω σε αρχαίους ιερού ε, αυτό κάποια στιγμή βλέποντάς τον να κατά τις εξερευνήσεις μου στη Μυστική Ελλάδα συνεχώς το συνειδητοποίησα πούμε και το, το φτιάξα το κόνσεπτ αυτό και το εξέπεμψα εκεί έξω στα μέσα της δεκαετία του 90 ε, και από τότε σιγά σιγά και το έχω γράψει πολλά για αυτό έγινε ένα γνωστό κόνσεπτ ας πούμε μια, μια κοινή γνώση πλέον να γνωρίζουμε πια ότι ε, η ε, Παλιέ εκκλησίε και οι παλιέ μονέ είναι χτισμένε πάνω σε αρχαίου ή ιερού τόπου. Πάνω συνήθω σε αρχέου ναού. Αυτό δεν έχει γίνει, προσέξτε κάτι. Αυτό δεν έχει γίνει όπω σε ένα Ρινγκ όπου ιερούς ιερου τοπου συνηθω σε αρχαίους ναου αυτο δεν εχει γινει προσεξτε κατι αυτο δεν εχει γινει οπω σε ενα ρίγκ οπου η παλι των δύο θρησκευών, α πούμε, στο ρίγκ αυτό έχει πέσει ένα κάτω και πάει ο όλο από πάνω και κάνει την θυαβική κίνηση, α πούμε, και τον πατάει κάτω, ξέρω εγώ και κάτι τέτοιο, ή το λεγόμενο καπέλωμα Έχει γίνει για λόγους σημαντούρα. Δηλαδή. Η μελέτη για το πού είναι οι ιδιαίτεροι τόποι έχει γίνει στο παρελθόν, έχει γίνει στην αρχαιότητα από τους αρχαίους Έλληνε. Ε, ε, έχουν χτίσει ε, με, με τις γνώσεις αυτές των αρχαίων ιερατείων και των μισθών ε, και των ειδικών ανθρώπων και των θεωρών και άλλων ε, έχουν γίνει αυτέ οι ας πούμε, στου ειδικού τόπου, στου τόπου δύναμη, στου τόπου πύλε, γεωμαγνητικού τόπου, στου τόπου του πνεύματο τη γη, του δικτύου, της ιερή γεωγραφία, πείτε του, όπω θέλετε, είναι όλα το ίδιο. Ε, Έχει γίνει μελέτη από του αρχαίου. Έχουν κτιστεί εκεί για αυτό το λόγο οι ναοί και τα διάφορα μαντία και διάφορα άλλα ιερά μνημεία και ιερά σημεία. Και αυτό αποτέλεσε τελικά μια σημαδούρα μέσα στου αιώνε, ότι εδώ είναι ο ειδικό τόπος εκεί που είναι ο ναός έτσι λοιπόν δεν χρειάστηκε να γίνει μια καινούρια μελέτη ας πούμε από το χριστιανικό ιερατείο αργότερα για το που βρίσκονται οι ιεροί τόποι ήταν γνωστοί ας πούμε γιατί εκεί ήταν η ναοί και τα λοιπά για τους ίδιους λόγους λοιπόν που θέλανε στον ειδικό τόπο οι αρχαίοι να έχουν ε, εκεί τα κτίσματά τους τα ιεροπρεπή για τον ίδιο λόγο θέλανε και το επόμενο ιερατίο να τα έχει οπότε εκμεταλλεύτηκαν δηλαδή την ίδια γνωστή διαστρωμάτωση την ίδια γνωστή πούμε, αρχιτεκτονική και δομική γεωγραφία πάνω στο ενεργειακό πλέγμα και εκεί φτιάξαν πούμε, τους νεότερους νάους άλλωστε η αρχή ήταν ήδη περίπια ε, και εκμεταλλεύονταν δηλαδή για τον ίδιο λόγο ας πούμε εγώ, το τοπίο εκείνο και για τον ίδιο λόγο, επίση σήμερα, αν κάποιο θέλει να εντοπίσει διάφορα ιδιαίτερα σημεία στην ελληνική υπεθροστημιστική Ελλάδα, δεν έχει παρά να ακολουθήσει την αρχική σημαδούρα που βρίσκονται μονέ εκκλησίε, παλιέ, οι παλιέ κυρίω έτσι, που βρίσκονται κλεισάκια, που βρίσκονται τέτοια πράγματα. Είναι σημαδούρε, πολλέ φορέ θα τα βρείτε πάνω στα βουνά, θα τα βρείτε πάνω στι τούμπε, θα τα βρείτε δίπλα σε πηγέ, δίπλα σε ποτάμια, μέσα σε σπήλαια, έξω από σπήλια, όπου υπάρχει ιδιαίτερος μυστικιστικός τόπος από την αρχαιότητα ακόμα ε, σήμερα θα τον βρείτε σημαδεμένο με, σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό μάλιστα από ό,τι στην αρχαιότητα από εκκλησίες και μονές είναι η αρχική σα σημαδούρα για το που είναι ας πούμε η κόμβη ε, και έτσι λοιπόν τώρα η προσέγγιση στους ιερούς τόπους αυτούς όπως για παράδειγμα στο Μαντίο των Δελφών ή σε μεγάλες γνωστές εκκλησίες ή ιερούς τόπους ανά την Ευρώπη ή ανά τον κόσμο η ιερού τοπους ανα είναι σημαντική γιατί αφόσον μιλάμε για ένα ενεργειακό πλέγμα πάνω στη γη για ένα ενεργειακό δίκτυο κόμβι στο οποίο είναι αυτά τα οι λεγόμενοι Άγιοι τόπια, το πούμε έτσι αλλά και άλλοι τόποι όχι μόνο οι Άγιοι Τόποι αλλά τέλο πάντων πολλοί από αυτού χαρακτηρίζονται ω Άγιοι Τόποι ε, ε, καταλαβαίνετε ότι είναι διαφορετικό να πάσει εκεί έτσι με random τρόπο τυχαία και είναι διαφορετικό να διατρέξει τις γραμμές του δικτύου για να πάσει εκεί διότι όταν ακολουθεί τα προδιαγεγραμμένα και εφαρμοσμένα μονοπάτια και διαδρομές ειδικέ, ιερές διαδρομές οι οποίες σε οδηγούν τελικά μέσα από ένα δίκτυο μονοπατιών και διαδρομών στον τόπο του εντός ή εκτός εισαγωγικών προσκυνήματό σου στον Άγιο Τόπο διατρέχει στο ενεργειακό δίκτυο καταλήγοντας τελικά σε ένα μεγάλο κόμβο του. Αυτό έχει μεγάλε επιπτώσει σε ένα τον ίδιο. Δηλαδή αρχίζεις και μπαίνεις ας ούτε, σταδιακά μέσα στην ενέργεια των τόπων, ε, έρχεται σε επαφή το πνεύμα σου με το πνεύμα της γης, ε, βρίσκεσαι σε μια κυριολεκτική προετοιμασία, ε, ενώνεσαι με το δίκτυο αυτό και είναι σαν να σε παίρνει ας πούμε, κάποιο ποτάμι το, μέσα στο οποίο αφομοιώνεσαι από το νερό του ας σούμε, στην παραβολία αυτή yeah. που λέω τώρα με το ποτάμι και σε οδηγεί τελικά στο, στο, στο, στην, στις μεγάλες όχθες εκεί που ρέει το ποτάμι αυτό οπότε σαν αδέλτα σου για παράδειγμα ε, και έτσι λοιπόν ακολουθώντας εσύ τις ιερές διαδρομές προετοιμάζεις τον εαυτό σου αλλά και τον τόπο Ενημερώνοντα κατά κάποιο τρόπο και τον εαυτό σου αλλά και τον τόπο ότι πλησιάζεις, ότι πας εκεί. Θα μου πείτε όλο αυτό μοιάζει αρκετά α, περίεργο, παράξενο και ίσως και φανταστικό. Όχι, δεν είναι έτσι. Έχουμε και σύγχρονα, επιβιώνουν σύγχρονα παραδείγματα αυτού του πράγματος. Νομίζω το μεγαλύτερο που έχω υπόψη μου είναι το προσκύνημα που γίνεται στο Σαντιάκο Ντεγκοποστέλα, στην Ισπανία. Εκεί στο, υπάρχει και η ομώνυμη Ιερή Πόλη, mm -hmm. υπάρχει ένας μεγάλος καθεδρικός ναός, ο Σαντιάκο, το Κοποστέλα, όπου βρίσκονται τα λείψανα, ας πούμε, του Αγίου Ιακώβου. Ο, Ιακώβος, ο Απόστολος Ιακώβος είναι ο αδερφός του Αγίου Ιωάννη, του Ευαγγελιστή. Ένας από τους πρώτους μαθητές του Χριστού όπου βρέθηκαν τα λείψανα του Αγίου Ιωάννη και εκεί πέρα τελικά κατέληξαν στο Σαντιάγκο Ντε Γκομποστέλα. Οι η Τζέιμς στα αγγλικά είναι ο Άγιος Ιάκωβος και το Σαντιάγκο Ντε Γκομποστέλα είναι μιας μεγάλο καθεδρικός. από κάτω του βρίσκονται τα λείψανα του Αγίου Ιακώβου και είναι ένα παραδοσιακό προσκύνημα τουλάχιστον από τον 7ο-8ο αιώνα μετά μπορείτε Και υπάρχει, ε, κάποια από εσάς το γνωρίζετε ήδη, είναι και ε, τουριστικό μεγάλο γεγονός άλλωστε, ε, υπάρχει ένα δίκτυο διαδρομών, μονοπατιών, τα οποία ακολουθεί κανείς για να κάνει αυτή τη μεγάλη περιήγηση, αυτό το μεγάλο ταξίδι που θα καταλήξει στο προσκύνημα στο Σαντιάκο Τεγκουποστέλα, στην Ισπανία, στην Βόρειο-Δυτική Ισπανία. Οι, α, οι διαδρομές αυτές είναι γνωστές, είναι σημαδεμένες, είναι χαραγμένες, είναι ιερά μονοπάτια τα οποία ακολουθούν οι προσκυνητές επί παραπάνω από δέκα αιώνε Είναι ακριβώς η εφαρμογή αυτή που σας λέω τόση ώρα. <coughs> Πηγαίνουν με τα πόδια οι περισσότεροι ε, κάνουν πάρα πολύ καιρό για να φτάσουν ε, σε μια μεγάλη περιπέτεια στο παρελθόν υπήρχαν και διάφορα χάνια στη διαδρομή για να διανυκτερεύουν οι προσκυνητέ κλπ. υπάρχουν μέχρι σήμερα βέβαια από τη μορφή καπηλιών, ξενοδοχείων κλπ. Και, και ακόμα και η καθολική εκκλησία έχει και, ε, είχε στο παρελθόν και έχει ακόμα και συγκεκριμένα μέρη στα οποία μπορείς να φιλοξενηθείς και να τραφείς δωρεάν εφόσον είσαι προσκυνητής στης, στο δίκτυο των προσκυνηματικών διαδρομών που καταλήγουν στο Σαντιάγκο Τεγκομποστέλα. Μάλιστα, όταν φτάσει εκεί, παίρνει και ένα, α, α, μια βεβαίωση ας πούμε, ότι είσαι προσκυνητή, ότι ακολούθησε την διαδρομή. Γιατί παίρνει και σφραγίδε από τα διάφορα μέρη σταθμού πάνω στη διαδρομή, τα οποία παρουσιάζει μετά, α πούμε. Και βέβαια έχουν και την, αν με καλά, έχουν και την προδιαγραφή, α πούμε, για να το πάρει το χαρτί αυτό ότι έκανε σωστά το προσκύνημα. Είναι πολύ ιερό και συλλεκτικό υποτίθεται μια μεγάλο κατόρθωμα πούμε, ένα κατσαβράβιο φανταστείτε ε, πρέπει να έχει κάνει τουλάχιστον 100 χιλιόμετρα με τα πόδια ή αν πηγαίνεις γιατί το κάνω και με ποδήλατο αν πηγαίνεις με ποδήλατο ή άλλο μέσο γαϊδουράκια χρησιμοποιούν άλλο ε, όχι αυτοκίνητα ε, ε, θέλουν πούμε, 200 χιλιόμετρα να έχει κάνει τουλάχιστον ε, οι διαδρομέ αυτές βέβαια είναι πολύ παραπάνω από 100 και 200 χιλιόμετρα. Να σας πω ότι ένα μεγάλο μέρος των προσκυνητών αυτών προέρχεται από τη, από τη Γαλλία γιατί οι διαδρομές ξεκινάνε από τη λεγόμενη Γαλλικία και μάλιστα από ένα ελληνικό, ελληνικό ονόματος μέρος που λέγεται Σάμος. Προσέξτε, Σάμος. Θα σας πω και άλλα γι' αυτά ε, τι σημαίνουνε και πολλοί προέρχονται από τη Γαλλία... και πηγαίνουν εκεί στη βορειοδυτική Ισπανία... Ε, να σας πω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε... περίπου 300.000 άνθρωποι κάθε χρόνο... κάνουν αυτές τις ιερές διαδρομές... δηλαδή 300.000 άνθρωποι τουρίστες... ας το πούμε έτσι... θρησκευτικοί τουρίστες... <coughs> καταπονούν τον εαυτό τους... σε αυτές τι ιερές διαδρομές... Ε, στην ουσία φωτίζονται κιόλας πολύ... ας το πούμε και έτσι... Ε, έχουν πάρα πολλές παράξενες εμπειρίες, παράξενες συναντήσεις, διάφορα παράξενα περιστατικά συμβαίνουν σε αυτές τις ιερές διαδρομές. Βλέπουν οράματα, όνειρα. Καταλήγοντας στο Σαντιάκο του ή στο προσκήνημα αυτό, 300.000 άνθρωποι ακολουθούν τις επιταγές της ιερής γεωγραφίας κάθε χρόνο. Ε, τουλάχιστον 300.000. Δηλαδή 300 πιστοποιημένοι. Ε, να σας πω τώρα το εξή παράξενο ότι αυτές οι διαδρομές είναι χαραγμένες από τον 8ο-9ο 1ο ο μετά των και μπορεί και νωρίτερα ε, είναι χαραγμένες σε όλη την Ευρώπη δηλαδή μπορεί να ξεκινήσει κάποιος για παράδειγμα από τη Γερμανία και στη Γερμανία έχουν υπολογίσει τις ιερές γραμμές από πού μπορείς να πας. Ποια είναι τα μονοπάτια του προσκυνήματος προς το Σαντιάκο τον Κοποστέλα, στην Ισπανία. Και μάλιστα το δίκτυο αυτών των ιερών μονοπατιών φτάνει μέχρι το Κίεβο της Ουκρανίας. Ε, υπάρχουν συγκεκριμένα μέρη που φιλοξενούν τους... Ε, ε, προσκυνητές δωρεάν ε, σαν μικρές μονέ ας πούμε και τα δυο ε, δύο-τρία από αυτά πολύ γνωστά είναι στην Πολωνία δηλαδή ξεκινάει κάποιο από την Ουκρανία από την Πολωνία, την Ρουμανία κλπ για να καταλήξει τελικά στη βορειοδυτική Ισπανία, στο Σαντιάκο, την Κοποστέλα ε, είναι μεγάλες και πολύ παράξενε οι ιστορίες που υπάρχουν ε, και ιστορικά για το προσκύνημα αυτό αλλά και εμπειρίες ας πούμε των προσκυνητών και βέβαια αυτό δεν είναι παρά μόνο ένα λειτουργικό σύγχρονο ε, παράδειγμα του ζητήματος που σας έφηξα νωρίτερα. Μπορώ να σας πω και άλλα. Φυσικά εσείς γνωρίζετε πολλά ασούμε, για το προσκύνημα στους Αγίους Τόπους, που γίνεται ασούμε, από, ε, και, από το, και από τους Χριστιανούς όλων των ομολογιών, αλλά και από τους Μουσουλμάνους. Ε, και ε, το προσκύνημα αντίστοιχα που κάνουν οι Μουσουλμάνοι στη Μέκα. Αντίστοιχα όλα αυτά έχουν να κάνουν με την ιερή στο παρασκήνιο, ας πούμε στην καρδιά τους και σχετίζονται πάλι με αυτές τις προσεγγίσεις που σας έλεγα στους ιερούς αυτούς τόπους ακολουθώντας την ουσία τις γραμμές του ενεργειακού πλέγματος κόμβι επάνω στο οποίο μεγάλης ισχυροί κόμβι ενισχυτές της ενέργειας είναι ε, ε, αυτοί ε, Αυτέ οι αφετηρίες ή τα τέρματα α πούμε αυτών των προσκυνημάτων, όπω για παράδειγμα στο Σαντιάκο το Γκομποστέλα. Ένα άλλο τέτοιο στη Γαλλία, για παράδειγμα, είναι το Mount Saint Michel. Το Mount, δηλαδή του Αρχάγγελου Μιχαήλ. Αν βάλετε Mount Saint Michel στο Internet, στο Google, θα δείτε εκεί τι παράξενε εικόνε αυτού του μέρου, το οποίο μισό χρόνο είναι πλημμυρισμένο, είναι με στη θάλασσα και μισό. Ε, δεν είναι. Τέλο πάντων, είναι μια μεγάλη ιστορία αυτό. Δεν θέλω τώρα να ξεφύγουμε τόσο πολύ και να σα πω και για το Montecell. Νομίζω το, ε, η πορεία του, το, του Camino del Santillango, ε, το, το μονοπάτι προ τον Santiago είναι στον Άγιο Ιάκωβο δηλαδή, είναι πολύ χαρακτηριστικό στο Santillango τον Compostela. Ακούτε το Μυστικό Διαστημικό Σταθμό. Είμαι ο Παντελής Γιαννουλάκης και αναρωτιέμαι πάντοτε υπάρχει κανείς έξω που στα να ακούει τι εννοώ και τι λέω. Don't ask me what you know is true tell you. I love your precious heart. I, I was standing. You were there. Two worlds collided. Συνταξιδιώτες μου ο μυστικό διαστημικός σταθμό είναι εδώ, είμαι ο Παντελής Γιαννουλάκης. Μαζί με τη συγκυβερνήτριά μου εκπέμπουμε τα μήνυματά μας προς τους συνταξιδιώτες μας εκεί κάτω στη γη από το μυστηριώδες σκάφος μας που περιστρέφεται καμουφλαρισμένο, αόρατο για τις δυνάμεις κατοχής της γης στο διάστημα εκπέμποντας τις συνότητες μας εκεί κάτω που αναμεταδίδονται κάθε τρίτη στις 8 από το ίντερνετ ρέντιο 14. Το μαντίο της Δοδόνη είναι το αρχαιότερο ελληνικό μαντίο. Σύμφωνα με τις θεωρίες αν θέλετε περί των ενεργειακών ρευμάτων που διατρέχουν τον πλανήτη μας η Δοδόνη βέβαια είναι ένας από τους πιο σημαντικούς γεωμαγνητικούς κόμβους της Ευρώπης. Ο διαβλός του συνδέει με απόλυτο συσχετισμό την Δοδόνη, τους Δελφούς, τον Παρθενώνα και την Δήλο. Βρίσκεται ακριβώς την ίδια ευθεία με αυτά τα σημεία. Αυτή η γραμμή. Και όσα άλλα μέρη μπορούν να ειδωθούν ω σημεία επάνω τη, αυτή την ιερή γεωγραφία ή στην ιερή γράμμωση, αν θέλετε, σε ένα λεπτομερή χάρτη, είναι μια ισχυρότατη ενεργειακή σύνδεση που επηρεάζει έντονα όλα τα σημεία που την αποτελούν. Προσέξτε, αν σα φαίνεται παράξενο αυτό, ε, οι θέσει τη Αθήνα των Δελφών και τη Ολυμπία, για παράδειγμα, Αθήνα, Δελφή, Ολυμπία, διαγράφουν ένα τέλειο ισοσκελέ τρίγωνο. Κάτι τέτοιο συμβαίνει με πάρα πολλά Ιερά Κέντρα της Ελλάδας, αλλά και του κόσμου. Η χρησιμότητα τέτοιων παρατηρήσεων σχετικά με ανάλογα τρίγωνα, γεωγραφικά, είναι ότι αν κάποιος ενώσει τα σημεία πάνω στο χάρτη, σχεδιάζοντας ένα τρίγωνο, μπορεί εύκολα να εντοπίσει, κάτι που δεν το σκέφτεται πολλοί κόσμου, παρά μόνο οι άνθρωποι που έχουν ασχοληθεί ειδικά με αυτό, αν κάποιος, λοιπόν ενώσει τα σημεία πάνω στο χάρτη ένα τρίγωνο εύκολα μπορεί να εντοπίσει τελικά το ακριβές κέντρο του τριγώνου πάνω στο χάρτη. Αυτή είναι μια αποκάλυψη που σας κάνω σήμερα στην εκπομπή αυτή που ε, προέρχεται από τη Μυστική Ελλάδα. Το σημείο που θα προκύψει στο ακριβές κέντρο του τριγώνου πάνω στο χάρτη θα είναι η γεωγραφική τοποθεσία που συγκεντρώνει γεωδετικά την δύναμη και των τριών κέντρων. Ένα τόπος πολύ ιδιόμορφης δύναμη που είναι σχεδόν πάντα μυστικός. Αλλά κάποιες φορές συμβαίνουν τόσα πολλά παράξενα πράγματα σε τέτοια σημεία που είναι αδύνατον τελικά να μην γίνουν γνωστά. Α, για να πάρτε μια ιδέα, αναλογιστείτε τι μπορεί να συμβαίνει στο ακριβές κέντρο του τριγώνου των Βερμούδων. Δεν μπορώ να πω περισσότερα, αλλά... Ε, τώρα αυτά με τους τριγωνομετρισμούς και με όλα αυτά βέβαια μας θυμίζουν τις πρωτοποριακές εργασίες ε, των τελών της δεκαετίας του 60 αρχές του 70 του Έλληνα αφιλεγόμενου κατά πολλούς ερευνητή και συγγραφέα Θεοφάνη Μανιά. Δηλαδή, η γεωγραφική θέση των πόλεων, των ιερών και των μνημείων τη αρχαία Ελλάδα δεν είναι τυχαία, αλλά σχεδιάστηκε με βάση ένα γεωμετρικό γεωδετικό προγραμματισμό. Προσέξτε, αυτό δεν είναι ακριβώ ιερή γεωγραφία, αλλά εντάσσεται, ας πούμε, στη μελέτη τη λεγόμενης ιερή γεωμετρία. Παρένθεση αυτό. Όπω προκύπτει από αμέτρητε ενδείξει στου ταξιδιώτε μου, κυρίω μέσα από την συγκριτική μελέτη μεταξύ του, των κατευθείαν μεταξύ του αποστάσεων είναι χαρακτηριστικό ότι ο Θεοφάνης Μανιάς υποστηρίζει στα βιβλία του όπως τα μεγαλογήματα των αρχαίων Ελλήνων και άλλα τέτοια τα ψάξητα ας πούμε είναι παλιά βιβλία που είναι πολύ χαρακτηριστικά της κατάστασης αυτή, της γεωμετρικής έχουν και κάποιε υπερβολέ κατά την άποψή μου αλλά τέλο πάντων ο κύριος στόχος του ας πούμε επιτελείται στο να σου περιγράψει μια ιερατική πραγματικότητα και είναι χαρακτηριστικό ότι ο μανιά υποστηρίζει ότι οι θέσει αυτών των τόπων και των μνημείων τους προβαλόμενες σε ένα γεωειδέ πλέγμα και συνδεόμενοι με νοητές γραμμές σχηματίζουν τριγωνομετρικά και κυκλικά γεωδετικά δίκτυα διαφόρων τύπων που στηρίζονται σε αριθμητικές, γεωμετρικές και αρμονικές αναλογίες. Ο χαρτογραφικός όγκος που έχει παρουσιάσει ο Μανιάς είναι γεμάτος από ενδιαφέρουσε επισημάνσεις Όπω, για παράδειγμα, θυμάμαι τώρα χάρτες που αφορούν το γεωδετικό κέντρο των Δελφών και τους γεωμετρικούς συσχετισμού του με άλλα κέντρα του ελληνικού χώρου, αλλά και όχι μόνο. Αναλογιστείτε, οι Δελφοί απέχουν εξίσου από την Αθήνα και την Ολυμπία σχηματίζοντα ένα τέλειο ισοσκελές 660. Σταδίων Από Ελευσίνα και Ιολκό Απέχουν ακριβώς 550 στάδια Επίσης σχηματίζεται Ένα ισόπλευρο τρίγωνο Μεταξύ Δελφών, Σμύρνης Και Ιδέου Άντρου Κρήτης Επίσης ένα πολύ εντυπωσιακό Οκτάκτινο αστέρι στους χάρτες του Μανιά ένα οκτάκτινο αστέρι απόλυτης αρμονίας βέβαια, με κέντρο τον Παρθενώνα, σχηματίζεται πάνω στο χάρτη από τη γεωδετική, θα τη λέγαμε, σύνδεση Παρθενώνα, Πνίκας, Θησίου, Ολυμπίου κλπ. Τέλος πάντων, πολλές λεπτομέρειες της Ιερής Γεωμετρίας που έχει ανακαλύψει ο Μανιάς. Τώρα, στο παρελθόν, έχω κάνει την μεγάλη αποκάλυψη, ας πούμε, το πώς τα ανακάλυψε όλα αυτά ο Μανιάς μιλάμε βέβαια στο ξαναλέω για τα τέλη της δεκαετίας του 1960 αρχές της δεκαετίας του 1970 ε, ε, την αποκάλυψη αυτή μου την έκανε κάποια στιγμή ε, εκεί γύρω στο 2000-2001 ο Έριχ Τένικεν, τον οποίο έχουμε μια φιλία καλά να είναι ο άνθρωπος ε, και μου διηγήθηκε ας πούμε το πως γνώρισε το Μανιά και πως ο Μανιάς το αποκάλυψε πως τα ανακάλυψε όλα αυτά και έβαλα εγώ μετά τον Τένικεν όλη αυτή τη διήγηση να μου τη γράψει να μου την κάνει ένα μεγάλο κείμενο, ένα μεγάλο άρθρο το οποίο παρουσίασα τότε στο περιοδικό Strange το 2001 δεν απατώ το, το κείμενο αυτό του Τένικεν που τον έβαλα πούμε, να μου γράψει τις διηγήσει που μου είπε για το Μανιά αλλά και για την έρευνα που έκανε μετά για, για την ιερή Γεωγραφία Ας πούμε που έφτανε με και τον Πλάτωνα και λοιπά. Αυτό το πάρα πολύ καταπληκτικό και πολύ ενδιαφέρον κείμενο, το οποίο υπήρχε σε τεύχος του 2001, περιδικού περιοδικού Strange το έχω αναδημοσιεύσει στο ίντερνετ στην ιστοσελίδα του περιοδικού Strange εκεί που θα πάτε για να βρείτε το νέο μου βιβλίο Μυστική Ελλάδα Παράξενα Μυστήρια και Ανακαλύψεις στο Αναγνωστήριο μπορείτε να βρείτε αν το περιηγηθείτε λίγο λίγο παλαιότερα έχει γίνει δημοσίευση μπορείτε να βρείτε αυτόσιο το κείμενο αυτό του Ντένικεν που οδηγείται τα πάντα για την για το Μανιά και για τη συνάντησή του μαυτών και για την αποκάλυψη που του έκανε και όλα αυτά. Σας διαβάζω χαρακτηριστικά ένα κομμάτι. Γράφει ο Ντένικεν, Α, αυτή ήταν η διήγηση που μου έλεγε και τον έβαλα να τη γράψει. Το 1974 έδωσα μία διάλεξη στην Αθήνα, όπου μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ένας φαλακρό κύριος με γκρίζους επειδή κρατούσε επίμονα σημειώσει από ό,τι έλεγα. Βγαίνοντας από την αίθουσα, τελικά με πλησίασε και με ρώτησε πολύ ευγενικά, αν γνωρίζω ότι τα περισσότερα ελληνικά ιερά βρίσκονται σε ακριβεί γεωμετρικέ αναλογίε μεταξύ του. Εγώ κρυφογέλασα και είπα πω δύσκολα θα μπορούσα να φανταστώ κάτι τέτοιο, γιατί οι αρχαίοι Έλληνε στο κάτω-κάτω δεν διέθεταν κάποια ιδιαίτερη γεωδετική τεχνική, όπω το ξέρουμε. Εξάλλου, θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη ότι οι ναοί βρίσκονται συχνά σε απόσταση πολλών χιλιόμετρων μεταξύ του και εξαιτία των βουνών τη Ελλάδα που είναι πολλά, η άμεση οπτική επαφή από το ένα ιερό στο άλλο ήταν μάλλον αδύνατη. Τέλο, αυτό σκέφτηκα ο Ξερόλα, λέει ο Ντένικεν, οι ιεροί τόποι βρίσκονται ακόμη και σε νησιά, συχνά 100 χιλιόμετρα μακριά από τη στεριά. Και συνεπώ με γυμνό μάτι ούτω ή άλλως δεν διακρίνονται. Σκεφτόμουν τι αποστάσει προ την Κρήτη ή το Ισμύρ, δηλαδή. ε, τι εννοούσε λοιπόν ο συμπαθή κύριο. Δύο μέρε αργότερα ξανασυναντηθήκαμε, αυτή τη φορά όχι σε μία δημόσια εκδήλωση, αλλά σε μία κλειστή διάλεξη για τον Ροταριανό Όμιλο των Αθηνών. Μετά τη συζήτηση, με προσκάλεσε σε μία διπλανή αίθουσα όπου πάνω σε ένα μεγάλο τραπέζι ήταν απλωμένοι χάρτες εδάφους και αεροπλοεία. Ο κύριο μου συστήθηκε, Δ. Θεοφάνη Μανιάς, ταξίαρχος τη ελληνική πολεμική αεροπορία. Ένα τόσο υψηλόβαθμο στρατιωτικό, και τι σχέση είχε αυτό με την αρχαιολογία. Πίνοντα μαζί ένα μου εξήγησε. Είναι σύνηθε, είπε, οι στρατιωτικοί πιλότοι να πραγματοποιούν πτήσει ελέγχου και εκπαίδευση στα βουνά ή να εκτελούν γυμνάσια βολή στη θάλασσα. Στη συνέχεια, για κάθε πτήση του, οι πιλότοι μα πρέπει να υποβάλουν μια αναφορά που μεταξύ άλλων διαλαμβάνει και την κατανάλωση των καυσίμων που έγινε ε, κατά την πτήση του. Γιατί έχουν στην ευθύνη του, α πούμε, και τα καύσιμα που χρησιμοποιούν. Οπότε, πόσα καύσιμα έκαψε αυτή την πτήση σήμερα που έκανε. Και πρέπει αυτά να τα υποβάλουν σε μία αναφορά. Με τα χρόνια, λέει ο Ντένικεν που του λέγει ο Μανιάς, ένας ανθιποσμιναγός που μετέφερε αυτά τα στοιχεία σε ένα βιβλίο, διαπίστωσε παραξενεμένος ότι αναφέρονταν συνεχώς οι ίδιες ποσότητες καυσίμων, μόλον ότι οι πιλότοι προσέγγιζαν τελείως διαφορετικές περιοχέ. Ο ανθιποσμιναγός πίστεψε πω ανακάλυψε κάποια ζαβολιά. Οι πιλότοι προφανώ βαριόντουσαν να καταγράψουν στο ημερολόγιο συνεχώ τα ακριβή στοιχεία και τελικά αντέγραφαν ο ένα από τον άλλον με αποτέλεσμα να υπάρχει μία μόνο αναφορά, την οποία όλοι χρησιμοποιούν για να τι αναφορέ του. Έτσι ξεκίνησε μία διερεύνηση και τελικά ο φάκελο κατέληξε στο γραφείο του Μήναρχου Μανιά, που αργότερα έγινε ταξιάρχο. Ε, Αυτό στην αρχή πιστεύοντα ότι ανακάλυψε κάποια απάτη των πιλότων ή κάποια λαθρεμπόριο καυσίμων ή κάτι τέτοιο. Ε, Τελικά όμως έπιασε ένα διαβήτη, τοποθέτησε την ακίδα, λέει ο Ντένικεν, στους Δελφούς και τράβηξε ένα κύκλο πάνω από την Ακρόπολη. Περιέργως, ο κύκλος άγγιξε και το Άργος και την Ολυμπία. Οι τόποι αυτοί απήχαν εξίσου μεταξύ τους. Αυτό πρέπει να είναι μια περίεργη σύμπτωση σκέφτηκε ο Σμύραχος τότε και τοποθέτησε την ακίδα του διαβήτη στην γνωσό τη Κρήτης. Αυτό ο κύκλο άγγιζε και τη Σπάρτη και την Επίδαυρο ακριβώ. Περίεργο. Ο Σμήραρχο Μανιά συνέχισε τι δοκιμέ του. Κέντρο του κύκλου η Δήλο. Στην περιφέρεια του κύκλου ακριβέστατα βρίσκονταν η Θήβα και η Σμύρνη. Κέντρο του κύκλου η Πάρο. Στην περιφέρεια του κύκλου βρίσκονταν η Κνοσό κλπ. κλπ. Ε, ε, κέντρο του κύκλου η Σπάρτη. Στην περιφέρεια του κύκλου βρίσκονταν ακριβώ η Μικίνε και το τροφόνιο Μαντίο. Ο Δόκτωρ Μανιά μου το απέδειξε πάνω στου χάρτε και έμεινα ευρώντιτο. Πώ γινόταν αυτό. Αν και ο μανιά είχε στη διάθεση του πολύ ακριβέστερους χάρτε, στρατοτικούς από αυτούς που μπορούσε κανείς να αγοράσει τα μαγαζιά αποφάσισα να ελέγξω κι εγώ αυτές τις περίεργε συμπτώσεις και λοιπά και λοιπά γράφει διάφορα ο Ντένικεν εδώ, ε, κατεβαίνω λίγο στο κείμενο, μπορείτε όπως είπα να το διαβάσετε με όλε τι λεπτομέρειε στην ιστοσελίδα του περιοδικού Strange έχει τον τίτλο το ιερό γεωγραφικό δίκτυο της Ελλάδας. Ο Θου Μανιάς, ο Πλάτωνας και ο μυστικός χάρτης της Ελλάδας. Του Έρικ Φονττένιγεν. Λοιπόν, ε... ο Δόκτωρ Μανιάς με παρακάλεσε πισταμένως να τονίσω τις ασυναρτησίες της γεωμετρικής υφής της Ελλάδας γιατί κατά την γνώμη του οι αρχαιολόγοι συμπεριφέροντας σαν όλα αυτά να μην υπήρχαν. Ε... Όλα αυτά... Ε, λέει ο Ντένικεν επίσης ο δόκτωρ Μανιάς μου πληροφόρησε ότι στην Ελλάδα υφίσταται, τώρα μιλάμε για το 1974 συγκεκριμένα λέει ο Ντένικεν με πληροφόρησε ο Μανιάς ότι στην Ελλάδα υφίσταται ένα σύλλογος για επιχειρησιακή έρευνα του οποίου τα πολύ μορφωμένα μέλη κάνουν διαλέξεις μεταξύ τους για αυτές τις γεωμετρικέ παραδοξότητες όπως έγινε στις 18 Ιουνίου του 1968 στις αίθουσες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, αλλά όπως έγινε και στο Γενικό Επιτελείο Αραπορίας. «Οι ακροατές έπαθαν ό,τι έπαθα κι εγώ. Έμειναν αρχικά άναβδοι», λέει ο Τένικεν. Αργότερα έλαβα και μάλιστα σε δύο γλώσσες ένα κείμενο του Συλλόγου για Επιχειρουσιακή Έρευνα, που είχε συνταχθεί με την ενεργό υποστήριξη της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού. Ενώ ο Μανιά μου επέδωσε ένα αρκετά ογκώδε τεύχο που τεκμηριώνει όλε τι γεωμετρικέ μαθηματικέ παραδοξότητε με τέτοιο τρόπο που ακόμη και ένα αδαείς σαν μπορεί να τι ελέγξει. Ο Δ. Μανιά μου παρακάλεσε επισταμμένω να τονίσω τι ασυναρτησίε τη γεωμετρικής υφής τη Ελλάδα γιατί, κατά τη γνώμη του, οι αρχαιολόγοι συμπεριφέρονταν σαν όλα αυτά να μην υπήρχαν ή τα απέκρυπταν, ε, λέω εγώ. Και βέβαια υπάρχουν. Οι συνέπειε που προκύπτουν από τη γεωμετρική πραγματικότητα που κανεί δεν μπορεί να τι παραβλέψει και ο καθένα μπορεί να τι επαληθεύσει είναι φανταστικέ. Αλλά πρώτα, να μερικά ορεκτικά. Πόσο μεγάλη είναι η πιθανότητα να κοίτονται τυχαία σε ορεινό έδαφο τρει ναοί πάνω σε μια, ακρι... μια ακριβώ ευθεία γραμμή. Αυτό βέβαια θα μπορούσε να συμβεί σε μία, δύο ή τρει περιπτώσει. Αλλά στην αττικοβιωτία μόνο υπάρχουν 35 τέτοιε ευθείε τριών ναών. Η σύμπτωση λοιπόν αποκλείεται, εντελώς αποκλείεται, λέει ο Ντένικιν. Πόσο πιθανό θεωρείτε το ενδεχόμενο να απέχει το ίδιο ο ένας ιερός τόπο από έναν άλλο ιερό τόπο όταν μετρηθούν σε εναέρειε αποστάσει στην κεντρική Ελλάδα μόνο, στην κεντρική Ελλάδα αυτό συμβαίνει σε 22 περιπτώσεις. Και οι δελφοί, ο ομφαλός του κόσμου, παίζουν βέβαια σε αυτό το γεωμετρικό δίκτυο τον ρόλο ενό κεντρικού αερολιμένα. Οι πιο απίστευτες μετρήσεις γεωδετικών αποστάσεων είτε προκύπτουν από τους Δελφούς είτε τους περιλαμβάνουν. Έτσι οι Δελφοί απέχουν από την Ακρόπολη όσο ακριβώς απέχουν και από την Ολυμπία. Προκύπτει λοιπόν ένα τέλειο ισοσκελές τρίγωνο. Στο κέντρο της καθέτου βρίσκεται το ιερό της Νεμέας. <κυρίζει> Τα ορθογόνια τρίγωνα Ακρόπολη Δελφή Νεμέα... Και Νεμέα αδελφή Ολυμπία έχουν ίδιε υποτείνουσε και η σχέση αυτών προ την κοινή ευθεία αδελφή Νεμέα αντιστοιχεί στη χρυσή τομή. Λέει πολλά πιο πάνω για τη χρυσή τομή, τα οποία τα παρέκαμψα για να πω αυτά. Συνεχίζει ο Ντένικεν και λίγο δεν θέλω να σα κουράσω. Φοβερό, αλλά τα πράγματα μπερδεύονται ακόμη περισσότερο. Μια καθέτο τραβηγμένη μέσα από του δελφού προ την ευθεία αδελφή Ολυμπία τέμνη ακριβώ το μαντίο τη δοδόνη. Με αυτόν τον τρόπο προκύπτει το ορθογόνο τρίγωνο Δελφύ Ολυμπία Δοδόνη. Με τη διαδρομή Δαδόνη Ολυμπία ω υποτίμησα. Οι κάθετε αυτού του τριγώνου βρίσκονται πάλι στη σχέση τη χρυσή τομή. Ε, η απόσταση μεταξύ δελφών και αφέα είναι ίση με την απόσταση αφέα και σπάρτη κλπ. Και, λοιπά και, λοιπά. Ε, και συνεχίζει. Ε, τώρα σα διάβασα α πούμε το ένα έκτο του κειμένου. Μπορείτε να το διαβάσετε ολόκληρο με πάρα πολλά συμπεράσματα και πολλέ παρατηρήσει του Ντένικεν αφού. Ε, με τη βοήθειά του κάναμε ε, για τους Έλληνε αναγνώστες τότε το 2001 από το περιοδικό στρες την αποκάλυψη το πώ ανακάλυψε ο Μανιάς ε, όλα αυτά. Από τις ίσες αποστάσεις των αεροπλάνων στην αεροπορία όπου τους υποπτεύθηκαν τους πιλότους για ε, ε, είτε ότι χρησιμοποιούν μία αναφορά και βαριούνται να γράψουν τι αναφορές και είναι μία η αναφορά που πάει από τον ένα στον άλλο για να ξεμπερδεύουν γραφειοκρατικά είτε διότι τους ε, ε, υποπτεύθηκαν για ε, ε, κλοπή καυσίμων. Και έτσι λοιπόν, από τι φύσει των πιλότων μα ανακαλύφθηκε ας πούμε αυτό το γεωμετρικό δίκτυο, το θυμισμένο ας πούμε του Μανιά. Ε, σα παραπέμπω λοιπόν στην ιστοσελίδα του περιοδικού Strange Αν βάλετε περιοδικό Strange στο Google. Είναι το πρώτο αποτέλεσμα που θα σα βγάλει. Διαβάστε εκεί μέρα, στο αναγνωστήριο στην ιστοσελίδα, που έχει μια. Στο μενού που λέει αναγνωστήριο, το ιερό γεωγραφικό δίκτυο τη Ελλάδα, ο Θού Μανια, ο Πλάτονα και ο μυστικό χάτη Ελλάδα, τον έριχ φωνή και από το περιοδικό Strange. Είμαι ο Παντελής Γιαννουλάκης και ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό. Το θέμα είναι «Μας ακούτε στα αλήθεια εκεί έξω» Το μυστικό διαστημικό σταθμό είμαι ο Παντελή Το πρώτο όνομα που έχει καταγραφεί για τον βράχο τη Ακροπόλεως ήταν Κεκροπία. Το όνομα προέρχεται από το μυθικό βασιλιά Κέκροπα, που λένε ότι ήταν ο πρώτο βασιλιά που έμεινε πάνω στην κορυφή του. Αυτό ο βασιλιά όμω ήταν μισό άνθρωπο και μισό φίδι. Ήταν ένα νάγκα, δηλαδή, όπω του λένε στην Ινδία. Ε, και είχε γεννηθεί μέσα, υποτίθεται μέσα από το ίδιο το έδαφος της ατικής Ερχόταν δηλαδή από την Κούφιαγή της Αττικής. Πολύ περισσότερα για όλα αυτά στο βιβλίο μου Κούφιαγή και στο βιβλίο μου Ίσοδο στην γη. Ε, Ήταν πολύ σοφός ο, ο, ο Κέκροπας και δίδαξε στους ανθρώπους πώς να φτιάχνουν τις πολιτείες τους και πού να θάβουν τους νεκρούς τους. Όλα αυτά και πολλά άλλα παρόμοια περιφιδιών μας παραπέμουν φυσικά στο Ιερό Φίδι το κυρίαρχο παγκόσμιο σύμβολο των γήινων ενεργειακών ρευμάτων αλλά ακόμη και αυτών του ανθρωπίνου σώματος αφού ακόμα και η λεγόμενη κουνταλίνη συμβολίζεται σαν ένα φίδι που διατρέχει τη σμωδηλική μαστήλη. Επίσης είναι γνωστό ότι η επιλογή της θέσης μιας πολιτείας σχετίζεται με τα γεωδετικά σημεία του τόπου. Πώς δηλαδή επιλεγόταν η τοποθεσία ε, της θέσεις. Κατασκευή μια πόλη. Ε, πολλά για όλα αυτά γράφω. Ε, ε, μπορείτε να ανακαλύψετε μέσα στο βιβλίο μου Μεγαπολισόμανση Τα μυστήρια των πόλεων. Εξαντλημένο για πάρα πολλά χρόνια και εδώ και μερικά χρόνια έχει επανεκδοθεί η αναθεωρημένη εκδοσή του, νέα εκδοσή του από το Αόρατο Κολέγιο. Το βιβλίο μου Μεγαπολισόμανση Τα μυστήρια των πόλεων. Επίση διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του περιοδικού Strange. Λοιπόν, ε, πώ επιλέγετε η θέση μια ή ακόμα καλύτερα θα σα πω, βλέπετε α πούμε για παράδειγμα εκκλησίες οι οποίε όπω είπα, <coughs> τι περισσότερε φορέ είναι πολύ ειδικά επιλεγμένο ο τόπο που θα κατασκευαστούν. Βλέπετε εκκλησίε μέσα στι πόλεις. Πώ έχει υπολογιστεί πού μέσα στην πόλη πρέπει να κατασκευαστεί μια εκκλησία από του νεότερου του τελευταίου αιώνα, α πούμε, τη τελευταία, ξέρω ετία, για παράδειγμα. Πώ γίνεται η επιλογή του σημείου. Ε. Σχετίζεται πάντα με τα γεωδετικά σημεία του τόπου, στην ιερή γεωγραφία. Για παράδειγμα, το άγαλμα της Αθηνάς, που θεωρείται η προστάδιδα της Ακρόπολης, έχει στα πόδια της ένα μεγάλο φίδι που ξετυλίγεται από την ασπίδα της. Αυτό είναι το ιερό φίδι, ο εριχθόνιος. Άλλο ένα στοιχείο που συνηγορεί στις ερμηνείε του ιερού συμβόλου του φιδιού στην ιερή γεωγραφία. Συχνά, μάλιστα, οι ομφαλοί, από ένα τ το φίδι πολλές φορές λοιπόν είναι το σύμβολο της ροής, της ενέργειας της γης. Η επιφάνεια της γης βρίσκει από όλων των ειδών τι μαγνητικές δυνάμεις. Όχι μεταφυσικά, κανονικά. Που επηρεάζονται όπως οι παλήριε επηρεάζονται από τα ουράνια σώματα ειδικά από τη Σελήνη. Αλλά αυτές οι δυνάμεις δεν είναι ας το πούμε έτσι απλά μαγνητικές ή ηλεκτρικές. Το πιο είναι ηλεκτρομαγνητικές στην πραγματικότητα. Τέλο πάντων, το πιο σπουδαίο στο σχέση με αυτέ είναι ότι μπορούν να αλληλεπιδράσουν με το ανθρώπινο σώμα και ιδιαίτερα με τον ανθρώπινο νου. Με το πνεύμα. Αλλά και ο νους μπορεί να τι επηρεάσει. Έτσι ώστε, για παράδειγμα, να καταγράψουν ισχυρά συναισθήματα. Και αυτή η καταγραφή μερικέ φορέ είναι αυτό που λέμε στίχωμα. Είναι βέβαιο ότι οι αρχαίοι γνωρίζανε τα μυστικά αυτών των δυνάμεων τη γη και πώ να τι μεταχειρίζονται. Πολλές κατασκευές τους όπως οι ορθώστητες λεγόμενες πέτρες, τα μενίρ, τα ντολμέν, τα συναφή μεγαληθικά ή μονοληθικά μνημεία εξυπηρετούσαν δύο σκοπούς. Να καναλιζάρουν τη δύναμη και να λειτουργούν ως εκροές τη Μπορούν να συγκριθούν με τις βελόνες πάνω στα σημεία βελονισμού στο ανθρώπινο σώμα. Ε, για αυτόν τον λόγο μάλιστα κάποια στιγμή επινόησα τον όρο γεωβελονισμό για να το περιγράψω χρησιμεύουν στο να ερεθίζουν και να κατευθύνουν, να μπλοκάρουν και να απελευθερώνουν τις ζωτικές ενέργειες και τη ροή τους, είτε στο ανθρώπινο σώμα είτε στο γήινο σώμα τέτοιες φυσικές μορφές όπως λόφι, τούμπες, βράχια ή τεχνητές κατασκευές όπως οι τούμπες, οι κολόνες των ναών οι ορθόστες πέτρες κλπ έκαναν διαθέσιμη την ενέργεια στα ανθρώπινα όντα και ίσως να δρούσαν ακόμη όχι ίσως σίγουρα και ως ενισχυτέ. Πολλά αρχιτεκτονικά μυστικά κρύβουν πίσω τους αυτές τις αλήθειες Εγώ τη συνάντησα για πρώτη φορά μελετώντας πάρα πολύ παλιά το καταπληκτικό θρηλυκό έργο του Φουλκανέλη «Les Mystères des Cathédrals» ή «Τα Μυστήρια των Καθητρικών Τέλο πάντων, μια ολόκληρη αυτό εδώ για να το συζητήσουμε. Τέλο πάντων, το μεγάλο μυστικό σε σχέση με αυτό ήταν ο εντοπισμό τη προέλευση του εσωτερικού ρυθμού τη αυτής αυτή γη. Ο παλμός αυτό που δορνύει όλο τον κόσμο είναι ανάλογο με αυτόν τη ζωτική ενέργεια που δορνύει το ανθρώπινο σώμα. Κυριολεκτικά δηλαδή ο μακρόκοσμος και ο μικρό κόσμο. Ο μικρό κόσμο είμαστε εμεί στην προκειμένη περίπτωση και ο μακρό η Γη. Το φίδι είναι κλουριασμένο στη βάση της σπονδυλικής στήλης και όταν αφυπνιστεί, ανελίσσεται περνώντα και ανοίγοντα τα ενεργειακά κέντρα του ανθρώπινου και όχι μόνο οικοδομήματο. Ε, όπου υπάρχει μέρος στο οποίο γίνονται προσευχές συνεχεί, συγκεντρωμένε επιθυμίες κατευθυνόμενε προ αυτό ε, και όλα αυτά, τελετέ ειδικέ κλπ., σχηματίζεται εκεί ένα ηλεκτρικό, θα τον λέγαμε, στρόβιλο που συγκεντρώνει στον εαυτό του μία δύναμη. Αυτή η δύναμη μπορεί να γίνει αισθητή και να χρησιμοποιηθεί από τον άνθρωπο που βρίσκεται στους τόπους αυτούς, αν τους έχει προσεγγίσει με τον σωστό τρόπο και έχει τη σωστή οπτική και τη σωστή πρόθεση. Ακόμη, πολλές από τις πέτρες και τα πηγάδια που βρίσκονται πάνω στα κομβικά σημεία, έχουν έντονες θεραπευτικές ιδιότητες. Ε, στο παρελθόν, στην αρχαιότητα, σίγουρα υπήρχε χάρτες, χάρτες που τα, τα σημεία που το χαρακτήριζαν ως μικρά ασκληπυΐ, που υπήρχαν ας πούμε θεραπευτικές πηγές από τις οποίες πήγαινες είτε για να πληθεί εκεί, για να κάνεις μπάνιο είτε για να πιείς νερό ε, όπου θεράπευαν διάφορες ασθένειες και υπήρχε ας πούμε δηλαδή ένα ολόκληρος φαρμακευτικός χάρτης που να πας, ποιο μέρος να επισκεφτείς με ποια νερά να έρθει σε επαφή για να θραπευτήσει από την τάδε ασθένειε, την τάδε, την τάδε. Και υπήρχε αποκωδικοποιημένο αυτό ο χάρτη, α πούμε, σίγουρα στο παρελθόν σήμερα. Συνεχίζουν και υπάρχουν αυτά τα μέρη, τα θεράποντα νερά, α το πούμε έτσι, σε κάποια από αυτά έχουμε φτιάξει αματικά λουτρά κλπ. Τα οποία είναι γνωστοί η χρήση από την αρχαιότητα και εμεί στη σύγχρονη εποχή τα φτιάξαμε εκεί. Είναι ένα αντίστοιχο δεν δηλαδή, όπω με τι. Παλιέ εκκλησίε που είναι χτισμένες επάνω σε αρχαιότερους ναούς ακριβώς επειδή σημάδευαν την ιδιαιτερότητα του τόπου και δεν χαριζόταν έτσι να την ψάξουν. Έτσι λοιπόν και σήμερα τα διάφορα ιαματικά λουτρά, πολλά από αυτά είναι φτιαγμένα ε, ε, πάνω από αρχαιότερα ε, και είναι γνωστά ας πούμε το τι θεραπεύουν, αλλά είναι λίγα αυτά, είναι πολύ περισσότερα ε, που δεν έχει χτιστεί από πάνω τους ας πούμε, δεν έχει δημιουργηθεί εκεί κάποια εγκατάσταση σύγχρονη και έχει χαθεί ας πούμε, αυτό το μυστικό, το οποίο όμως κάποιοι παλιοί το ξέρουν, ε, τους ανακαλύπτεις στις εξερευνήσει σου στη μυστική Ελλάδα, αν θέλεις, ε, ξέρουνε πού είναι αυτά τα θεράποντα νερά, τα οποία είναι χαμένοι γνώστος από το παρελθόν. Ε, οι κυνηγοί λέει, οι γραμμές λέει λεγόμενες, και οι ραβδοσκόποι υποστηρίζουν ότι... Οι ενεργειακέ γραμμέ τη τοποθεσία που του ονομάζουν όπω ξέρετε, γραμμέ λέει, λέει lines, μπορούν να προκαλέσουν έντονη ζαλάδα και από προσανατολισμό αλλά και εφορία και αναζωογόνηση, ανάλογα. Και λένε ότι αυτό εξαρτάται απόλυτα από το αν ο ανιχνευτή αντιδρά αρνητικά ή θετικά με το μέρο. Δηλαδή, αν είναι φορτισμένο με την ίδια ποιότητα ενέργεια που κυριαρχεί στην τοποθεσία. Αν δεν είναι, α πούμε, έχει τα αρνητικά. Ε, σπαρενέργειας ας το πούμε έτσι ε, αν είναι όμως θετικά φορτισμένος με την ίδια ποιότητα ενέργειας έχει α πούμε τις ενέργειες και όχι τις παρενέργειες καταλαβαίνετε αυτό είναι κατευθείαν μια από τις εφαρμογές της προσέγγισης που έλεγα νωρίτερα με τα Ιερά Μονοπάτια όπου συντονίζεσαι με την, ε, και φορτίζεσαι με την ίδια ποιότητα ενέργειας η οποία καταλήγει στον κομβικό τόπο Μάλιστα, ξέρετε ότι πολλά από αυτά ξεκίνησαν από τον ερευνητή και ραβδοσκόπο του παρελθόντο στην Βρετανία, που είναι ο πρωτοπόρος του θέματος αυτού, από τον Gay Underwood. Αυτός μίλησε πρώτη φορά για τα ley lines. Υποστήριζε ότι οι δύο μεγαλύτεροι στρόβιλοι γεωδετικών γραμμών στην Ευρώπη, από τους οποίους περνούν σπυροειδώς οι περισσότερες ενεργειακές γραμμές που διατρέχουν όλη την Ήπειρο, είναι, έλεγε ο Gay Underwood, το Stoneheads και η το είναι χαρακτηριστικός αρνητικός πόλος που δημιουργήθηκε από δριείδες της λατρείας της Σελήνης ε, αυτό που Neolithic Priests of the Moon cult και η Δελφή είναι χαρακτηριστικός θετικός πόλος που δημιουργήθηκε σύμφωνα με τις γνώσεις του αρχαίου ελληνικού ιερατίου του Ηλιακού ο Τζον Μίτσελ σαφώς είμαι θαυμαστή του Τζον Μίτσελ είπαμε για τα Earth Mysteries που είναι λόγιος, περιηγητή και αρχαιοδήφης έφυγε και αυτός από κοντά μας δυστυχώς αιωνία του η μνήμη ε, ε, ε, μου το δείχνει τώρα εδώ η συγκυβερνήτριά μου στην οθόνη του control panel της γράφει χαρακτηριστικά στο βιβλίο του The Flying Social Vision οι τέλειε ευθείε γραμμέ που οδηγούν στι Ελληνικέ Πολιτείε συνδέονται άμεσα με τα λέει τη Βρετανία. Μάλιστα και στι δύο περιπτώσει υπάρχει μια χαρακτηριστική σύνδεση με το όνομα του Ερμή, που είναι γνωστό στου Αιγυπτίου ω Θωθ, στου Κέλτε και στου Γαλάτε ω Τουτάτε. Το όνομά του διασώζεται σε άπειρου λόφου και τούμπε με το πονίμια και σε λόφου με το Τουτ, για παράδειγμα στη Γαλλία. Ο Ερμής είναι ο Θεό των μονοπατιών, τη επικοινωνία και των μυστικών. Ε, καταλαβαίνετε ότι η γνώση και η χρήση των αρνητικών και θετικών δυνάμεων τη ιερή γεωγραφίας και των κοσμικών ενεργειών, ε, τουλάχιστον έτσι υποστηρίζεται στη μυστική παράδοση, ότι είναι η πιο σημαντική γνώση του κόσμου, η απόλυτη κυριαρχία των ρευμάτων. Δηλαδή, ο κυρίαρχο αυτή τη δύναμη, φανταστείτε, θα είναι ένα άρχον των μονοπατιών, όπω μου άρεσε πάντοτε να τον αποκαλώ. Τα μονοπάτια φανταστείτε τα σαν ένα ομφάλοι ή λόροι πρέπει να οδηγούν στον ομφαλό, στο κεντρικό σημείο λέγχου, έναν τελουρικό ομφαλό. Τοποθετήστε στον τελουρικό ομφαλό τον πιο ισχυρό άξονα. Κατέχοντας αυτόν τον σταθμό και του υποσταθμούς του έχετε τον τρόπο να προβλέπετε τις βροχές, τις ανομβρίες να εξαπολύεται τυφώνες, παλήριες, σεισμούς, να τσακίζεται στην κυριολεξία χώρες ολόκληρε αν θέλετε, να υψώνεται δάση και βουνά, να καταποντίζεται νησιά. Κατευθύνει το σωστό φορτίο ενέργειας με έναν γεωβελονισμό δηλαδή και ενίσχυση μέσα από τα κανάλια ροής που έχει εντοπίσει, φέρνεις ένα οργασμό ας πούμε την όλη κατάσταση και την αναγκάζεις με τις ανάλογες συγκεντρώσεις να κάνει για παράδειγμα σε ένα λεπτό ή σε μια ώρα αυτό που θα έκανε σε χιλιάδες χρόνια. Ε, Καταλαβαίνετε τότε σύμφωνα με αυτές τις προσεγγίσεις αν θέλει, δημιουργήσεις σε όλη την κοιλάδα του Νείλου για παράδειγμα κοιτάσματα διαμαντιών ή γεμίζει όλο το Αιγαίο με πετρέλαιο. Θα είναι στην ουσία σαν να μετασχηματίζεις όλη τη γη σε ένα τεράστιο οργωνικό θάλαμο για να θυμηθούμε τον Βίλκεμ Ράιχ που ήξερε πολλά πράγματα για όλα αυτά. Τα πειράματά του με την Οργόνη και τις πυραμίδε Οργόνη τις λεγόμενες που τους κατασκεύαζα από οργανικά υλικά, πρέπει να ξεπέρασαν κατά την άποψή μου κάποιο επίπεδο ασφάλειας και τον φάγανε τον άνθρωπο. Ε, Έχοντα την εποπτεία πάνω σε ένα, την επισκοπή, αν θέλετε, πάνω σε ένα τέτοιο ενεργειακό χάρτη, μπορεί να κατασκευάσει ένα δίκτυο από σταθμού αναμετάδοση, καταλαβαίνετε, δια των κόμβων που μεταβιβάζουν την ισχύ και την κατεύθυνση των ροών την ένταση και τις ας πούμε διαθέσεις των ρευμάτων ε, στην πραγματικότητα αυτό ήταν που σχεδίωσε ο Νίκολα Τέσλα ε, Τελο πάντων αυτό θα ήταν ε, αντικείμενο μιας άλλης εκπομπής ας πούμε για τα ε, σημιστικές γνώσεις του Τέσλα ε, είναι σίγουρο για μένα ότι τουλάχιστον κατά το μακρινό παρελθόν υπήρχαν μέρη χάρτες δηλαδή μέρη τα, οποία, τα ίδια τα μέρη ήταν χάρτες που περιέγραφαν μέσω του κατασκευαστικού του κώδικα και αυτά ήταν οι μυστικοί κήποι, secret gardens που λέμε όπως είναι οι κήποι του Πασά στη Θεσσαλονίκη πολλά για τους κήπους του Πασά γράφω στο κεφάλαιο η μυστική Θεσσαλονίκη στο νέο μου βιβλίο μυστική Ελλάδα παράξενα μυστήρια και ε, όπω. Ε, ε, ε, με μέρη τα οποία μπορούν να γίνουν χάρτες όπως είναι για παράδειγμα επίσης η καθηδηρική ναή έκανα μηνία νωρίτερα του, του mysteries of the cathedrals του Φουλκανέλη μια προέκταση της γνωστής γεωγραφίας κτίσματα και μέρη που μπορούν να διαβαστούν σαν βιβλία δεν είμαστε πια σε θέση να διαβάσουμε τα μέρη αυτό κατά τη γνώμη μου πρέπει να είναι το μεγάλο μυστικό που έχει χαθεί σε σχέση με την ιερή γεωγραφία Ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό, είμαι ο Παντελής Γιαννουλάκης και καταδιόμαστε σήμερα στην ελληνική ιερή γεωγραφία, κάπου μέσα από την καρδιά της μυστικής Ελλάδας. Το μυστικό διαστημικό σταθμό Είμαι ο Παντελής Γιαννουλάκης Μαζί με τη συγκυβερνήτριά μου σήμερα εκπέμπουμε μηνύματα Για την ελληνική ιερή γεωγραφία Και για τις γνώσεις που προκύπτουν από τη μυστική Ελλάδα Και από παράξενα μυστήρια και ανακαλύψεις Που μέσα από τα καλύτερα κείμενά μου για τη μυστική Ελλάδα Τα έχω μέσα στο καινούριο μου βιβλίο 2025 Ένα βιβλίο πύλη για τη μυστική Ελλάδα το οποίο έχει τον τίτλο «Μυστική Ελλάδα», παράξενα μυστήρια και ανακαλύψεις και μπορείτε να το ανακαλύψετε με τη σειρά στην ιστοσελίδα του περιοδικού Strange, από που και μπορείτε να το παραγγείλετε και να σας έρθει κρυφά στο σπίτι από το αόρατο κολέγιο. Ε, τα πράγματα που λέμε σήμερα μπορείτε να τα διαβάσετε πολλά, για όλα αυτά μπορείτε να διαβάσετε στα, στα δύο έργα μου για την Κουφιαγή, στο έργο Κουφιαγί και στο έργο Είσοδο στην Κουφιαγί, τα οποία έχουν γνωρίσει επαιτειακέ επανεκδόσει, επαυξημένε είναι οι εκδόσει, έχουν πολύ περισσότερα από ό,τι οι παλιέ εκδόσει, από το Άρωτο Κολέγιο. Επίση, μπορείτε να διαβάσετε τέτοιε γνώσει και ζητήματα που σχετίζονται με το σημερινό μα στο βιβλίο μου. Η αλήθεια για του αρχαίου Έλληνε φιλόσοφου. Επίση, όλα αυτά είναι διαθέσιμα από την ιστοσελίδα του περιοδικού Strange και βέβαια στο έργο μου Μυστική Ελλάδα να μυστήρια και ανακαλύψει το νέο μου βιβλίο ε, ξέρετε δεν υπάρχει στα αλήθεια μια συλλογική πραγματικότητα, παρά μόνο η προσωπική πραγματικότητα, η ατομική δηλαδή η πραγματικότητα κατασκευάζεται συνθετικά από τα πράγματα που γνωρίζουμε και από τα πράγματα που παρατηρούμε δηλαδή ό,τι ξέρεις αυτό βλέπεις. Άμα μάθεις και ξέρεις περισσότερα και ανακαλύπτεις πράγματα και μυστικά, διευρύνεται η οπτική σου. Βλέπεις πράγματα που πριν δεν έβλεπες και που φυσικά οι άλλοι δεν ξέρουν και δεν βλέπουν. Αλλά και από τα πράγματα που θα οδηγηθείς να παρατηρήσεις με τις γνώσεις σου αυτές. Και όλα αυτά τα εξεργαζόμαστε με τον εγκέφαλό μας μέσω της επιλεκτικής προσοχής. Δηλαδή επιστρατεύουμε την επιλεκτική προσοχή μας ε, για να προσέξουμε να παρατηρήσουμε πράγματα που τελικά είναι μόνο αυτά που ξέρουμε. Όσο περισσότερα ξέρουμε, τόσο περισσότερα παρατηρούμε. Έτσι βλέπουμε συνεχώς, προσέξτε το αυτό, ένα δικό μας κολάζ της πραγματικότητας. Αφού γνωρίζουμε συγκεκριμένα πράγματα και επιπλέον αφού επιλέγουμε να προσέξουμε κάποια πράγματα και όχι κάποια άλλα. Αγνοούμε δηλαδή όλα τα υπόλοιπα, τα οποία σας διαβεβαιώνω αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος της πραγματικότητας. Ε, αυτή η ιερή για την οποία συζητάμε τώρα και η μυστική Ελλάδα ανήκουν σε αυτό το μεγαλύτερο μέρος της πραγματικότητας που δεν παρατηρούμε. Λοιπόν, ε, οι περισσότεροι άνθρωποι όπως ξέρετε είναι δεσμευμένοι σε λίγες και πολύ συγκεκριμένες μονότονε διαδρομές Αυτές οι διαδρομές, ηλικές και πνευματικές σκεγραφούν την πραγματικότητα του καθενός αλλά και τη γεωγραφία της πραγματικότητας για Αυτόν. Η αληθινή γεωγραφία κατά την άποψή μου είναι μυστική. Δεν την έχει αντικρίσει, παρατηρήσει, κατανοήσει, γνωρίσει σχεδόν κανείς. Ε... Μου δείχνει εδώ, Α, το θυμίτηκες αυτό γιατί λέγαμε ότι κανείς δεν μπορεί να διαβάσει του τόπους, ε, μου δείχνει εδώ η συγκυβερνήτριά μου ένα κομμάτι του Φίλιπ Κ. Ντίκ, αυτού του αγαπημένου συγγραφέα τη επιστημονική φαντασία και σύγχρονο φιλόσοφου και μύστη. Ο Φίλιπ Ντίκ έχει γράψει ε, την εξή κέρια σημείωση στο εξήγηση του. Εσείς που έχετε μελετήσει την περίπτωση του Ντίκ, γνωρίζετε για αυτόν τον ε, τεράστιο τόμο το εξήγηση, που είναι οι σημειώσει του. Εκεί γράφει ο Ντίκ. Διαβάζω από την οθόνη του control panel μας. Ένας μόνος νους υπάρχει. Το σύμπαν είναι πληροφορία και είμαστε στατικοί μέσα του, όχι τρισδιάστατοι, ούτε στο χώρο ή στο χρόνο. Δίνουμε υπόσταση στις πληροφορίε που μας τροφοδοτούνται, κάνοντάς τες τον φαινομενικό κόσμο. Δεν εκπέσαμε εξαιτίας ενός ηθικού φάλματος, αλλά εξαιτία ενός διανοητικού φάλματος. Πήραμε τον κόσμο των φαινομένων για αληθινό. Ο φαινομενικός κόσμος δεν υπάρχει στα αλήθεια. Είναι η υπόσταση των πληροφοριών τις οποίες επεξεργάζεται ο νους. Δίνουμε στις πληροφορίες υπόσταση αντικειμένων και τόπων. Η ανατακτοποίηση των αντικειμένων και των τόπων είναι αλλαγή στο περιεχόμενο των πληροφοριών. Το μήνυμα έχει αλλάξει. Ο κόσμος είναι μια ανίποτη γλώσσα που χάσαμε την ικανότητα να τη διαβάζουμε και εμείς οι ίδιοι είμαστε μέρος αυτής της γλώσσας. Οι αλλαγές σε μας είναι αλλαγές στο περιεχόμενο των πληροφοριών. Είμαστε γεμάτοι πληροφορίες, οι πληροφορίες εισέρχονται σε μας, inputs, υφίστανται επεξεργασία και μετά προβάλλονται πάλι προς τα έξω, πλέον με αλλαγμένη μορφή. Δεν έχουμε συνείδηση αυτού το οποίο κάνουμε, ότι αυτό είναι το μόνο που κάνουμε. Η μεταβαλλόμενη πληροφορία την οποία βιώνουμε ως κόσμο είναι μία αφήγη σε ποιον την αφηγείται ο νους γράφει ο Φίλιπ και η Δικ πολύ εμπνευσμένα πριν από τόσα πολλά χρόνια αυτές είναι σημειώσεις του 1980 λοιπόν αυτό ακριβώς συμβαίνει συνταξιδιώτες μου ο κόσμος αποτελεί μια ανίποτη γλώσσα και εμείς έχουμε χάσει την ικανότητα να τη διαβάζουμε για να το εστιάσουμε λίγο στην τοπική κατάσταση η μυστική Ελλάδα αποτελεί μια ανίποτη γλώσσα και εμείς έχουμε χάσει την ικανότητα να τη διαβάζουμε πρόκειται για την αχανή γεωγραφική αφήγηση μιας συναρπαστικής και αρχιετυπικής ιστορίας. Είναι σαν να ζούμε μέσα σε ένα βιβλίο και να είμαστε αγράμματοι. Αλλά και να μην διακρίνουμε καν τα γράμματα ω σχήματα γύρω μας. Ακόμη και τα τοπία φίλοι μου που βλέπουμε αυτή τη στιγμή γύρω μας δεν είναι αυτό που φαίνονται. Δεν μπορούμε άμεσα να κατανοήσουμε πού ζούμε. αφοσιωθήκαμε στις δικές μας σύγχρονες κατασκευές και επινοήσεις και δεν προσέχουμε την πανάρχια κατασκευή γύρω μας. Προσέξτε, είναι πάρα πολύ αποκαλυπτικό αυτό που θα σας πω. Όλοι μας ζούμε μέσα στα ερήπια μιας πανάρχιας κατασκευής που το τιτάνιο μεγεθός της την καθιστά αόρατη και απαρατήρητη. Εδώ σηκώνει τσιγάρο. Επιτρέψτε μου. Λοιπόν, ολόκληρη η επιφάνεια της γης είναι σημαδεμένη από τα ίχνη ενός τιτάνιου έργου προϊστορικής μηχανικής που περιλαμβάνει, φανταστείτε, τεράστια μεγαλευτικά μνημεία που έχουν αφομοιωθεί με το φυσικό περιβάλλον και δεν είναι πλέον άμεσα αναγνωρίσιμα. Βουνά πυραμίδες αρχαίους τεχνητούς κούφιους λόφους τούμπες, αμέτρητες πανάρχιες υπόγειες στοές και τεράστια συστήματα στοών, ειδικά διαμορφωμένα σπήλαια λαβυριθώδη δίκτυα ιερών μονοπατιών, ευθείες γραμμές, γιγάντιες γεωζωγραφιές που φαίνονται μόνο από πολύ ψηλά θυμηθείτε εκείνες της Νάσκα. Τιτάνιες καλυσμένες μορφές πάνω στα βουνά και στα βράχια Πρόσωπα Πέτρινους κύκλους Κανάλια Φαράγγια Τεχνητά νησιά Πανοράματα και εποπτικές επισκοπικές θεές Γιγάντιες σκιές που εμφανίζονται σε διάφορες ώρες Κατασκευές με αστρονομικούς συσχετισμούς Τιτάνια περισκόπια σε σεληνιακά παρατηρητήρια και άλλα πάρα πολλά όλα όλα αυτά αποτελούν ένα τεράστιο γεωγραφικό μηχανισμό την ύπαρξη και τη χρήση του οποίου οι άνθρωποι έχουν πλέον ξεχάσει και των οποίων δεν μπορούν καν να τον αντιληφθούν παρόλο που τους περιβάλλει από παντού ζούμε ανάμεσα στα ερήπια αυτή τη πανάρχαιας τιτάνιας κατασκευή. Τα στοιχεία που την αποτελούν ε, συνδυάζονται ας πούμε μεταξύ τους με πολλούς τρόπους. Είναι απολύτως διαπλεκόμενα. Μάλιστα δικαιώνουν την ίδια την έννοια της διαπλοκής. Και κάποτε πάρα πολύ μακριά στο παρελθόν χρησιμοποιούνταν στο σύνολό τους για σκοπούς που σήμερα θα φάνταζαν απίστευτοι συνταξιότητες μου. Και γι' αυτό ούτε που τους υποψιάζεται κανείς. Πρόκειται για ένα πανάρχαιο και τιτάνιο γεωγραφικό μηχάνημα που κάπου, κάπως, συνεχίζει να δουλεύει αλλά δεν υπάρχουν πλέον οι χειριστές του. Οι γνώσει για την ύπαρξη και τη χρήση αυτού του γεωγραφικού μηχανισμού σταδιακά χάθηκαν στην πάροδο των αιώνων αλλά πριν χαθούν τελείως κομμάτια αυτών των γνώσεων και των τόπων διερευνήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν τιμηματικά και ελλιπώς από τους μεταγενέστερους οι οποίοι ήδη είναι πολύ αρχαίοι για εμάς οι μεταγενέστεροι. Αυτοί οι μεταγενέστεροι άφησαν τις νεότερες κατασκευές και τις παρατηρήσεις τους τους επόμενους οι οποίοι ακόμη πιο τιμηματικά και ακόμη πιο ελιπέστατα τις εκμεταλλεύτηκαν όπως μπόρεσαν... αφήνοντας ακόμη λιγότερα στοιχεία στους επόμενους... και ούτω καθεξής... ώσπου όλο και πιο αφαιρετικά και διαστρεβλωμένα... να χαθούν τελείως αυτά οι γνώσεις αυτές. Και να απομείνει έτσι στους ε, σύγχρονους τους πούμε, ανθρώπους... όλο το δυσδιάκριτο γεωγραφικό συνοθήλευμα των επεμβάσεων που έχουν γίνει στους αιώνες καθώς και μια αποσπασματική και κατανόητη σειρά γνώσεων και μυστικών των αιώνων που την ερμηνεύουν πλέον με τους τελείως λανθασμένους δικούς τους τρόπους μιλάμε για μια ολόκληρη ιερή γεωγραφία της μυστικής Ελλάδας για παράδειγμα αρχαίοι ναοί, μαντία, εκκλησίες, εξοκλήσια, εκκλησάκια καθεντρικοί, μονέ, πύργοι, κάστρα, τείχοι, τίμβοι τάφι, μνημεία, πολιτείες ολόκληρε, στοές, ορυχία, τούμπες, μεγαλευθική κύκλη, πυραμίδες, παρατηρητήρια, φάρι, ε, σημαδούρες όλων των ειδών, μονοπάτια, δρόμοι κλπ. κλπ. Χτίστηκαν, στήθηκαν, στοιχήθηκαν, οριοθετήθηκαν, υπολογίστηκαν, συνδυάστηκαν σε όλες τις εποχές για να μαρκάρουν, πώ το λένε, να σημαδέψουν, να εποπτεύσουν να επισκοπεύσουν, να εκμεταλλευτούν, να χειριστούν ή να διαχειριστούν τμήματα αυτής της μυστικής ιερής γεωγραφίας του πανάρχεου αυτού γεωμηχανισμού ας Λοιπόν, ε, καταλαβαίνετε ότι για να μπορέσουμε να αποκωδικοποιήσουμε και να κατανοήσουμε τις επικαλυπτόμενες πτυχές του γεωμηχανισμού απαιτείται πλέον μια εξαιρετικά πολύπλοκη διαδικασία τύπου reverse engineering ανάποδης μηχανικής για να φτάσουμε πίσω στην αρχική μορφή και να καταφέρουμε να σκιαγραφίσουμε έστω την ιστορία της εξέλιξής της και τη λειτουργία της εξαιρετικά δύσκολο βέβαια διότι πρώτα απ' όλα απαιτείται μια αντιληπτική υπέρβαση και έπειτα μια αποδέσμευση από την αλυσίδα των λαθασμένων και συσκοτιστικών απόψεων που έχουν επιβληθεί ως αδιαφισβήτητη πραγματικότητα Πρέπει να κάνεις μια υπέρβαση πάνω από το κεντρικό αφήγημα. Αλλά πάνω από όλα φίλοι μου, συνταξιδιότητες μου, απαιτείται κάτι τελικά ε, πολύ απλό. Παρατηρητικότητα. Σε συνδυασμό με τις γνώσεις, όλο και περισσότερες γνώσεις που παίρνεις. Και να θυμάστε, οι γνώσεις πλέον υπάρχουν μόνο μέσα στα βιβλία. Δεν υπάρχουν αληθινές γνώσεις στο ίντερνετ. Αυτά τα πράγματα είναι γύρω μας, όπου και αν πάμε. Αλλά δεν τα παρατηρεί ο κάθε άνθρωπος είναι αφοσιωμένο στις πολύ προσωπικές του υποθέσεις και δεν τον ενδιαφέρει σχεδόν τίποτε άλλο. Θολά, τελείως θεωρεί, δεδομένη την γεωγραφία γύρω του, δεν παρατηρεί τίποτε. Και έτσι τα πιο υπέροχα μυστήρια, τα μεγαλύτερα ανοίγματα περνούν τελείως απαρατήρητα. Όλα αυτά έχουνε τιτάνιες προεκτάσει που μόλι σα είπα, είναι βέβαια παράξενα μυστήρια και ανακαλύψεις που απευθύνονται στους ανθρώπους που αναζητούν παράξενα μυστήρια και θέλουν να κάνουν ανακαλύψεις Δεν ξέρω αν με παρακολουθείτε εκεί έξω Είμαι ο Παντελής Γιαννουλάκης και εκπέμπω μυστικά από τον μυστικό διαστημικό σταθμό Ακούει κανείς yeah, Sitting with the ones that I'll forever love We're waiting on a flash of green And even when the nights got cold You have always held me close You're the only rock that I could ever stand on You're the only one for me The sun goes up, the sun comes down This whole world keeps spinning round I'm here traveling down this long and winding road Seasons come and seasons go They take me high, then leave me low But I'm still standing on the only rock I know You're my cornerstone Oh, oh, oh. no matter where I go My cornerstone mm -hmm. Bobble by my bedside Sweating through a long night Wrestling the hounds of shame Trying to turn the hands back Wanna trouble him past every move I make's in vain But even in the shifting winds You are who you've always been You're the only rock that I could ever stand on through it all you remain Through it all you um, remain. God. The sun goes up. Συνταξιδιώτε μου, υπάρχει μία μυστική Ελλάδα η οποία ξεπερνάει τα όρια της Ελλάδας. Κατοπτρισμοί της μυστικής Ελλάδας σε άλλες χώρες, σε άλλους τόπους ακόμα και σε άλλους πλανήτες. Ε, έλεγα νωρίτερα για το Σαντιάκο την Κομποστέλα. Ε, ο Άγιος Ιάκωβος, ο Απόστολος Ιάκωβος, αδελφός του Ευαγγελιστή Ιωάννη και ένας από τους πρώτους μαθητές του κυρίου μας Ιησού Χριστού, ε, δίδασκε στην Ιβηρική Ισπανία. Εκεί ξαφνικά είδε ένα όραμα που σχετιζόταν με την Παναγία και αυτό τον έκανε να επιστρέψει στου Αγίου Τόπου. Το όραμα αυτό το είδε στι όχθε του ποταμού Εύρου. Από τον οποίο ποταμό, βέβαια, μετά ε, ανελήφθησαν τα λήψανά του όταν ε, ταξίδεψαν από του Αγίου Τόπου μέχρι το Σαντιάγκο Τεγκομποστέλα. Θα μου πείτε, ο Εύρο είναι στην Ελλάδα και όχι στην Ισπανία. Λάθο κάνετε. Ο Αλθινό Εύρο είναι ο ποταμό Εμπρο στην Ισπανία, που είναι ο μεγαλύτερο ποταμό τη Ισπανία τεράστιος, έχει μεγάλο έβρος δηλαδή, ε. λοιπόν και ο ποταμός βέβαια έβρος ο δικό μας λέγεται Μαρίτσα Προ, προκύπτει από τις πηγές του που είναι βαθιά μέσα στη Βουλγαρία, τον ονομάζουν Μαρίτσα Μαρίκ τον ονομάζουν ή Μαρίτ οι Τούρκοι και έρχεται εδώ στην Ελλάδα και δημιουργεί τα σύνορα σε ένα σημείο Βουλγαρίας Ελλάδος και σε ένα άλλο σημείο βέβαια όπως ξέρετε τα σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας Λοιπόν, ο, επίσης στον Άρη επάνω, όπου έχει πολλές ελληνικές ονομασίες στην αριαντή γεωγραφία, ε, υπάρχει μια μεγάλη κοιλάδα του Άρη που λέγεται ε, η κοιλάδα του Εύρου. Επομένως, βλέπετε εδώ για παράδειγμα μια, ε, μια κατόπτυση του ποταμού Εύρου στην Ισπανία και στον Άρη. Αντίστοιχα, νωρίτερα πάλι μιλώντα για το Σαντιάκο ντε Κουποστέλα, σα έλεγα ότι στη Γαλλικία, στην Νότιο Γαλλία δηλαδή περίπου, έχει ένα μέρο που λέγεται Σάμο. Από το οποίο μάλιστα είναι ένα από τα κύρια ιερά κέντρα του μονοπατιού των διαδρομών προ το Σαντιάκο ντε στην προοριδική Ισπανία. Στη Σάμο υπάρχει ένα μεγάλο μοναστήρι εκεί, το οποίο σχετίζεται με ένα μοναστήρι τη Σάμου, τη νήσου και λοιπά, και λοιπά, Σας έφερα μερικά παραδείγματα. Υπάρχει μια ε, κατόπτρηση, μια κατόπτευση, μια αντανάκλαση από την Ελλάδα προς τη Μεγάλη Ελλάδα, που είναι η Μεγάλη Γη. Μπορεί να έχουμε συνηθίσει να λέμε Μεγάλη Ελλάδα την Κάτω Ιταλία, αλλά, ε, αλλά αυτοί αντικατοπτύζονται μέχρι και στην Αυστραλία, μέχρι και στην Ανταρκτική, μέχρι και στο Βόρειο Πόλο, μέχρι και στην Αμερική, ε, σας θυμίζω μόνο και στην εκεί πάνω από την Καραϊβική, στο άντρο ε, Άιλαντ, το στα Μπίμινη κλπ. Ε, για πάρα πολλά, και για τον Ερνικό Ωκεανό επίσης, ε, και πάρα πολλά μπορούμε να πούμε για όλα αυτά, θα χρειαζόταν βέβαια μια ειδική διάλεξη για ανθρώπους που έχουν ειδικέ γνώσεις. Ε, δεν θέλω να σας κουράσω. Ε... ε και αυτό αντικατοπτρίζεται στους τόπους κόμβου όπου βρίσκονται σε σύνδεση όπως ακριβώς για παράδειγμα οι χαμένε πατρίδες από την Ιωνία και τη Μικρά Ασία και τον Πόντο μεταφέρθηκαν στην Ελλάδα οι άνθρωποι φύγαν από εκεί και ξανακάνανε τα χωριά τους που χάσανε στην Ελλάδα και αυτός είναι ο λόγος που βλέπετε στα τοπονύμια μπροστά το νέο, νέα κτλ. νέα Μουδανιά, νέα Ηράκλεια, νέα Σμύρνη κλπ Ξανα, φτιάξαν αντικατοπτρικά τους τόπους που χάσαμε στην Ιωνία και στον Πόντο ε, και, και σε άλλα μέρη και της Μικράς Ασίας της λεγόμενης ε, στην Ελλάδα όπου συνεχίζουν και έχουν σύνδεση ε, πολλά έχω γράψει για όλα αυτά επίσης και στο βιβλίο μου μεγαπολυσσόμαν στα μυστήρια των πόλεων αλλά και στο βιβλίο μου αυτό για την μυστική Ελλάδα παράξενα μυστήρια και ανακαλύψεις οι ίδιοι οι ναοί είναι κατοπτρισμοί κόμβει των Αγίων τόπων ε, ο ίδιος ο ναός καταλαβαίνετε είναι ένα θόλο που ε, ε, κάνει ένα σιμουλάκρουμ ε, κάνει μια εξομοίωση του ουρανού και όταν είσαι μέσα στο ναό και κοιτάς το θόλο από πάνω έχεις το βασίλειο των ουρανών γύρω σου υπάρχουν οι ιστορίες υπομορφή αγιογραφιών τη θρησκείας και λοιπά ε, στους και του καθολικούς είναι πύραυλοι οι ναοί. Είναι βέλη που δείχνουν προς τον ουράνο, μπαίνεις μες στον νόγο, ο ναός εκτοξεύεται, αυτό υπονοείται. Εκτοξεύεται προς τον ουράνο, γιατί έχει όλους αυτούς τους μητερούς πυργίσκους. Ε, νοείται ο ναό, δηλαδή και σαν ένα υπτάμενο πλοίο, ένα αίρσι, αν θέλετε. Ε, θέλαμε μάλιστα παλιά στο, στο Strange, ας πούμε, να κάνουμε ένα χαρι, χαριτολόγημα, που θα το κάναμε με μορφή illustrations, δεν το έκανα τελικά, ήθελε πολλή δουλειά, που το ονομάζαμε Church Wars, κατά το Star Wars και να βάλουμε, αςούμε, διάφορα να φτιάξουμε διάφορα διαστημόπλια με illustrations, έτσι, με εικονογράφηση τα οποία είναι φτιαγμένα, αςούμε και είναι ναοί και να είναι τα διαστημόπλια ναοί, αςούμε και να συγκρούονται στον, στον, στον ουρανό καθηδηρική ναοί θολωτή, μεγάλη, Αγία Σοφία πούμε, με την Notre Dame να πετάνε, αςούμε, γιατί στην πραγματικότητα είναι η πλοία ο ναός θεωρείται η πθάμενος. Αυτό είναι μια λόγια μυστικιστική αλήθεια την οποία δεν γνωρίζει κανείς βέβαια και δεν έχει συνειδητοποίηση κανείς αλλά μπορώ να σας το καταδείξω πώς εξάγεται αυτό το συμπέρασμα. Θα ήθελε βέβαια μια ειδική διάλεξη αλλά τέλος πάντων με δύο λόγια ο ναός γενικά αποτελείται, συντίθεται από επιμέρους τμήματα τα οποία έχουν κάποια αρχαιότατη χρήση ή κάποια πεποίθηση από πίσω του, η οποία δεν υφίσταται πλέον αλλά έχουν μείνει οι όροι της. Ονομασίες. Ο Ναός στην Αρχαία Ελλάδα το οικοδόμημα στα επιμέρους τμήματά του είχε το αέτομα το της τρίγωνο δηλαδή εκ του ετος αλφα γιώτα έψιλον εετός άτο διοταφ έσο δύο σίγμα που σημαίνει κινούμε μεταταχείας και ορμητικής κίνησης δηλαδή από αυτό βγαίνει και η λέξη αε, αετός το αέτομα λοιπόν είναι από του Ναούς το ακροτήριον που ως λέξη έννοια προέρχεται από τον ναό και όχι από τη γεωγραφία ή τη θάλασσα, όπου τελικά μεταφέρεται, κατ' δηλαδή από τον ναό στη γεωγραφία. Είναι υποδηλωτικό ε, τις σχέσεις ναού και ναυς. Το ακροτήριο είναι παν υψηλών και εξέχον μέρος του ναού. Ε, και ο ίδιος ο ναός ε, καταλαβαίνετε η λέξη ναός στα, από τα δωρικά νιός, ιωνικά ή ναιός, στα αττικά εννοείται κατοικία του Θεού όμως από το ιωνικό νιός με ήτα, προκύπτουν πολλές λέξεις που σχετίζονται με την αυσιπλοία όπως νιολόγιο, νιοπομπή ε, νιοκόρος που στην εκκλησία μετά γίνεται νέοκόρος και άλλα ε, ο Όμηρος και ο Ιερόδοτο, να δεν απατώμε, χρησιμοποιούσαν τον Ιωνικό αυτόν τύπο για το ναό. Η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει οθετήσει τον όρο ναύ ω συνθηματικό για το ναό και για την ίδια την Εκκλησία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι, α δώσω ένα παράδειγμα σύγχρονο τελείω, ένα θρησκευτικό ιστότοπο, η ελληνική ναύ. ελάζναυ.blogspot.com που είναι ένα Ορθόδοξο στην Αττική διάλεκτο για το ναό, αντίστοιχα, η λέξη νεός, ε, ω, προκύπτει από το ρήμα νέο, δηλαδή πλέο, ρέω, πηγαίνω, τρέχω, από που προκύπτει τελικά και η λέξη νάφς, Δηλαδή η νάφς είναι που προκύπτει από τον ναό και όχι το αντίστροφο. Επομένως, τα να λέτε ναύτη εννοείται ναήτης στην πραγματικότητα. Ε, και άλλα πολλά να πω σε αυτό αλλά το λέω με δύο λόγια εδώ τώρα για την ενημερωσή σας την μυστικιστική α την πούμε ε, εκτός από τα υπτάμενα πλοία όπως η αργό και λοιπά, και ο ναός θεωρείται υπτάμενος αυτό είναι μια ε, ε, πολύ ειδική κατάσταση για να, για να περιγραφτεί Όπω είπα θέλει μια διάλεξη τα λέω με δύο λόγια στις τρεις γωνίες του ναού υπήρχαν αγαλμάτινες μορφές με φτερά ή, ή με ακροκέραμα όπως λέγεται που στην κορυφή τους ενώνονται οι κορυφές δύο φτερών έχετε, υπάρχει και στο Μεζίου της Ακρόπολης ένα, μια στήλη τέτοια ε, α, αυτό, αυτοί λέγονται κίονες οι, οι κορυφές των δύο φτερών αυτών με το ακροκέραμα ε, κίον είναι με ομέ, γιότα ομέγα είναι εκ του κίο γιότα που σημαίνει πορεύομαι, φεύγω αλλά σημαίνει και μετέωρο επίσης ο ναός αποτελείται από την ε, ε, κρυπίδα ε, η Ι, κρυπίδα. Από που προκύπτει αργότερα η λεγόμενη π.χ. η ύφαλο κρυπίδα στη θάλασσα. επίσης υποδηλωτικό της σχέση ναού και ναύς Που η κρυπίδα αυτή έχει την ερμηνεία τη ω θεμέλιο του ναού ή θεμέλιο η βάση του βωμού. επίσης υπάρχει το τμήμα που λέγεται σικόν. Σικόν με ητα όμικρον. Που είναι το σκελετικό κτίσμα του ναού. Από το σικόνο που λέμε. ή όταν λέμε σε πήρε και σε σήκωσε. Ε? επίσης το περιβόλο, λέξη που ο περιβόλος προέρχεται από τους ναούς, τους αρχαίους ναούς. Σήμερα λέμε για παράδειγμα περιβόλο κλπ. ο ιερός περιβόλος του ναού. Επίσης το ιερόν, που είναι ο εσωτερικός ναίςκος, ο κρυμμένος, ε, τον θάλαμο, επίσης αποτρέπε το θάλαμο, από όπου προκύπτει και η λέξη αυτή από τον ναό. Και παρόλο που δεν φαίνεται με την πρώτη ματιά, είναι επίσης υποδηλωτικό της σχέσης ναό και ναύς, αφού το θάλαμος έχει εννοιολογική σχέση με τη θάλασσα. Αλλά τώρα δεν θέλω να μπω σε βαθύτερες ετυμολογικές συζητήσεις. Και τέλος ο ναό αποτελείται από το πτερόν. Δηλαδή αυτό το πτερόν είναι υπέριξη του ναού στη στοιχεία κοιόνων. Ονομαζόταν πτερών, εκ του πέτομε που δηλώνει την πτήση, ή Δηλαδή το πτερόν ας πούμε είναι αυτό που βλέπετε στην, στον Παρθενώνα στην Ακρόπολη που είναι οι κολόνες αυτές, οι η συστοιχεία τους. Ε, αυτά μπορεί να τα βρει κανείς εύκολα πούμε, αν έχει την ιδιαίτερη γνωσιολογία να τα εντοπίσει για παράδειγμα στο, ξέρω, στο λεξικό Λίντελ Σκότ. Γιατί η ώρα άραγε όλα αυτά τα επιμέρους τμήματα που συνθέτουν τον ναό στην αρχαία του οπτική Όλα τους υποδηλώνουν την πτήση. Ο ναός υποδηλώνεται έτσι ως υπτάμενος, δεν ξέρω να με παρακολουθείτε, αλλά ταυτόχρονα φυσικά υποδηλώνεται και η σχέση του με την ναύση και εννοείται ο ναός ως πλοίο και μάλιστα πιο συγκεκριμένα όπω καταλαβαίνετε ως αερόπλοίο. Ε... Όλα αυτά περί ναών έχουν αληθινά πολύ μακριά έτσι, παλιά αρχαιότατη καταγωγή. Ε, παράδειγμα, θυμάμαι τώρα ο Παυσανία στα φωκικά, στι περιηγήσει του, σε αναφορά για την κατασκευή των διαδοχικών ιερών ναών των δελφών, είναι, σχετίζεται πάρα πολύ με, με τα μυστικά τη ιερή Αυτό που σα λέω, που αναφέρει ο Παυσανία, αναφέρει ότι στο μαντίο των Δελφών ο αρχαιότατο ναό του Απόλων, αρχικά ήταν κατασκευασμένο, λέει, από κλαδιά δάφνη. Ακού να δει, και ότι έφεραν κλονάρια από τη δάφνη που βρίσκεται στα τέμπη. Γιατί από τα τέμπι και όχι τοπικά δάφια, ε, δάφνια. Ε, παραδόξως, η λέξη «κλαδί» που αισχέσει με το κλόνος... πιθανώς προκύπτει από το αρχαιότατο ρήμα κλαδάσομε, που σημαίνει εξορμό. Κινούμε. Κινούμε με σφοδρότητα. Τέλος πάντων, φαίνεται ότι ο πρώτος ναός εκεί ήταν μια καλύβα, ας το πούμε έτσι. Ο Παυσανίας όμως λέει ότι οι κάτοικοι των Δελφών λένε ότι ο δεύτερος ναός έγινε από μέλισσε. Βλέπε εδώ την ιστορία με τον Τροφόνιο και τη σύνδεση που έχει μέσα των Μελισσών ε, το Μαντίο των Αδερφών με το Τροφόνιο Άνδρο ε, μάλιστα στο σπίλεο του αρχεδάμου ε, στην Αττική του Νιμφόλιπτου δηλαδή εκεί λέει η ιστορία ότι πήγαν οι γονείς του τον Πλάτωνα για να τον μοιήσουν και εκεί λέει μαζεύτηκε ένα ε, σμήνος από μέλισσε πάνω στα χείλη του ε, ο τόπος δηλαδή εκεί ο ιερός εξέφρασε την άποψη ότι θα ρέει μέλη ο... ο... ο... από το στόμα του Πλάτωνα και την εφράδια του λοιπόν ε, όλα αυτά σχετίζονται με ένα μελίσι το οποίο ε, βοήθησε να ανακαλυφθεί το τροφόνιο άνδρο και να το ιδρύσει και ο τροφόνιος τέλος πάντων μεγάλες ιστορίες αυτά συνδέονται μεταξύ τους λέει λοιπόν ο Παυσανές ότι κάτι και των ελφών λέγανε ότι ο δεύτερος ναός έγινε από μέλησες από το κερί των και από πτερά γιατί να χρησιμοποιήσουν πτερά και λένε ότι αυτός ο ναός στάληθηκε τελικά από τον να λέει στους Αλήθεια. Με ποιο τρόπο έστειλε το ναό ο Απόλλων του υπερβόρειου. και γιατί και πώς στέλνιζε ένα ναό στην υπερβορία. Αναφέρει ο Παθανίας και μια άλλη εκδοχή θυμάμαι ότι δηλαδή το ναό τον κατασκεύασε κάποιο από τους Δελφούς που τον έλεγαν Πτερά, ο Πτεράς. Και ότι ο ναός πήρε το όνομά του από τον ιδρυτή του αλλά αυτό είναι η χαζή ιστοριούλα που βρήκε ο Παθανίας. Ε, ε, ο τρίτος λέει ναός έγινε από Χαλκό και ότι αυτό δεν είναι παράξενο, και ότι οι Λακεδεμόνοι λέει έχουν ακόμη και σήμερα ένα ιερό τη Χαλκυλίκου Αθηνά. Ε, και λέει α πούμε ο Πίνδαρος ε, τώρα μου δείχνει συγκεκριμένη κυβέρνησή μου, τώρα που να τα διαβάσω όλα αυτά που μου δείχνει εσύ. Τέλο πάντων ο Πίνδαρος μου δείχνει εδώ στο ε, control panel μας στην οθόνη τη, ε, λέει για το μύθο για τι χρυσέ ψάλτρε, για αυτόν τον Χάλκινο ναό της Χαλκύγου Αθηνάς. Και λέει και πάνω από το αέτομα έψαλαν οι χρυσές κυλιδόνες. Οι κυλιδόνες είναι ας τα λέγαμε οδικά δαιμόνια όπως οι σιρήνες που πετούσαν επίσης. Ε. Ε, και έτσι λοιπόν η παράδοση λέει ότι ο Χάλκινος ναός αυτός ο τρίτος ναός των τελφούν πέταξε και εξαφανίστηκε. Ε, και μια άλλη εκδοχή, την αναφέρει πάλι ο Βασανία, λέει ότι έπεσε στο χάσμα τη γης εκεί μέσα και πήγε τόσο βαθιά που έλειωσε από την υποχθώνια φωτιά και ο καπνό του λέει συνέχισε να βγαίνει από εκεί επί πολλά χρόνια. Και άλλα πολλά μου δείχνει αυτή τη στιγμή εμπνευσμένη από αυτά που είπα η συγκυβερνήτριά μου στην οθόνη του control panel μας, δεν μπορώ να τα διαβάσω όλα. Αυτό που θέλω να σα καταθέσω είναι ότι η μυθολογία, η ελληνική μυθολογία είναι ένα puzzle και σχετίζεται άμεσα με την εereγεωγραφία. Συμβολισμοί στην ελληνική μυθολογία δεν υπάρχουν διότι η έννοια του συμβολισμού και του συμβολικού είναι σύγχρονη το ξαναλέω δεν υπάρχουν συμβολισμοί στα αρχαία ακόμα και μεσαιωνικά πράγματα διότι η έννοια του συμβολισμού και του συμβολικού και της συμβολικής προσέγγισης κλπ. είναι σύγχρονη ε, μην το μπερδεύετε με την αλληγορία έτσι, ή με τον κώδικα ή κάτι τέτοιο εδώ θα σήκω ένα μεγάλη διάλεξη, ένα μεγάλο κείμενο που θέλω κάποτε να γράψω για να το καταδείξω αυτό στι μελέτε μου. Πώ έχω ανακαλύψει τι παίζεται με τα συμβολικά πράγματα, Η ελληνική μυθολογία. Εγώ έχω σπάσει νομίζω τον κώδικα τη ελληνική μυθολογία. Βέβαια, χρειάζεται μια τιτάνια δουλειά για να επιβεβαιωθεί απόλυτα ή για να καταδειχθεί σε όλε τι προεκτάσει του, την οποία δεν την έχω κάνει. σω κάποτε στο μέλλον, να με έχει καλά ο Θεό, να το κάνω. Η ελληνική μυθολογία έχει να κάνει με το εξής, έχει να κάνει με τη γενεαλογία, με την ονοματολογία, την γλωσσολογία και την ιερή γεωγραφία και τα τοπονύμια και βέβαια με την αστρολογία και με τους αστερισμούς και κυρίως με τη σχέση των θεών και των ανθρώπων, οι συγγενικές και άλλες έτσι, και στους και τις υπευβάσεις του στον κόσμο. Δεν είναι τυχαίο μάλιστα που ακόμα και οι ηθαγενείς, οι aboriginals της Αυστραλίας έχουν το walkabout το λεγόμενο. Δηλαδή τη μεγάλη περιήγηση την οποία κάνουν στην έρημο περνώντας από διάφορα ιερά μέρη που έχουν στην παράδοσή τους διαβάζοντας με αυτόν τον τρόπο μια ιστορία από τον Dreamtime, από τον ονειρικό χρόνο, το οποίο πιστεύουν αυτοί ότι είναι ένας παράλληλος κόσμος ο οποίος αντικατοπτρίζεται στο δικό μας. Και με το μεγάλο «Walk About» α ας πούμε σε σχέση με τη γη, σε σχέση με τις ιστορίες της γης και τελικά σε σχέση με τον Dreamtime, Time», αυτόν τον παράλληλο κόσμο. Ε, αυτά σχετίζονται με όλες τις μυθολογίες που αυτή είναι η αποκωδικοποίηση τους. Οι ιστορίες τη μυθολογία, ιδιαίτερα της ελληνικής μυθολογίας, είναι όλες διαπλεκόμενες, περίτεχνα και πολύπλοκα, πολύ συγκροτημένα δηλαδή. Η γεωγραφία γύρω μας και ο ουρανός από πάνω μας και η χρονολογία και η γενεαλογία έτσι γεμίζει από ιστορίες. Και έτσι ο κόσμος γύρω μας για τον αρχαίο άνθρωπο τουλάχιστον αποκτάει νόημα έτσι. Είναι δηλαδή η νοηματοδότηση του περιβάλλοντος. Στην μυθολογία διαπλεκόμενα υπάρχει μία συλλογική ιστορία. Ανυπολόγιστη. Είναι ένα κανονικό puzzle. Που, αν ξέρει περίπου τη μεγάλη εικόνα, μπορεί να συνδεθεί σχετικά εύκολα. Αν υπάρχει ο χρόνο και η αφοσίωση, αυτό βέβαια. Αρχίζοντα πάντα, όπω το έχω αποκωδικοποιήσει εγώ τουλάχιστον για την ελληνική μυθολογία, αρχίζοντα πάντα από διαγράμματα γενεαλογιών και ονοματολογίε και γεωγραφικέ λεπτομέρειε. Δηλαδή. Ποια ονόματα και ποιες γενεαλογίες συμπλέκονται και πού Η ελληνική μυθολογία κατά την άποψή μου μπορεί να κατανοηθεί και να αποκωδικοποιηθεί Είναι ζήτημα γλώσσας και παιδείας βέβαια από τα πάντα Αλλά χρειάζεται μια πολύπλοκη διαχείριση των σχέσεων των ιστοριών Μέσω των γενεαλογιών που παρουσιάζουν και μέσω των ονοματολογιών και των τοπονημείων αλλά και των αρχιετυπικών, α το πούμε έτσι, σημασιών των ιστοριών. Ε, για να μπορεί να γίνει αυτό όμω, καταλαβαίνετε, ε, απαιτείται μια αναβάθμιση τη οπτική πάνω σε όλα αυτά από τον ενδιαφερόμενο, δηλαδή σε όλα αυτά να μπορέσει να δει τα πράγματα όπω ακριβώ είναι και, όπως χουν, και όχι όπω του έχουν πει ότι είναι ή όπω νομίζει ο ίδιο ότι είναι. Η έλλειψη σοβαρή και αληθινή παιδεία παραμένει πάντω σε όλα αυτά και σε τόσο άλλα ζητήματα και θέματα το μεγαλύτερο πρόβλημα. Η ιερή γεωγραφία σχετίζεται με την ιερή ιστορία, με τα ιερά τοπονύμια, τις ιερές γενεαλογίες και τις ιερές σχέσεις των ανθρώπων με τον κόσμο των θεών και με τον ίδιο το Θεό. Είναι δηλαδή η σύμπλεξη του μικρόκοσμου με τον μακρόκοσμο. Δεν ξέρω αν με παρακολουθείτε, είμαι ο Παντελής Γιαννουλάκης και σας μιλώ από τον μυστικό διαστημικό σταθμό όπως κάθε τρίτη στι 8 που εκπαιδεύει με τις συγνώμητες μας εκεί κάτω που αναμεταδίδονται από το Ίντερνετ ρεύμιο Albido 14. Είμαι ο Παπαντελή Γιαννουλάκη και ακούτε τον Μυστικό Διαστημικό Σταθμό σε μια ειδική εκπομπή σήμερα μέσα από την καρδιά τη Μυστική Ελλάδα για την ελληνική ιερή γεωγραφία. Μαζί με τη συγκυβερνήτριά μου, εκπέμπουμε τα μηνύματά μα εκεί κάτω σε εσά, που προέρχονται από το μυστικό σκάφο μα που βρίσκεται σε μια περιπέτεια γύρω από τη γη. Καθώ προσπαθούμε να μην μα εντοπίσουν οι σκοτεινέ δυνάμει κατοχή τη γη και προβληματίσουν την εκπομπή μα, αλλά τα καταφέρνουμε ε, χάρη στι μανούβρε που κάνει η συγκυβερνήτριά μου και στι καμουφλάζ εφαρμογέ τη, όπου μας καθιστά αόρατους για τι σκοτεινέ δυνάμει κατοχή της γη αυτό και καταφέρνουμε να εκπέμουμε προ εσά, του συνταξιδιώτε μα, την εκπομπή μα αυτή που σα έχει επιλέξει για να την ακούσετε το Radio Nowhere και το Αόρατο Κολέγιο. Για την ελληνική ιερή γεωγραφία ε, πολλά μυστικά για αυτήν ε, υπάρχουν με πολλούς τρόπους μέσα στο νέο μου βιβλίο ε, μεταξύ πολλών άλλων ζητημάτων και θεματολογιών βέβαια στο νέο μου βιβλίο «Μυστική Ελλάδα. Παράξενα μυστήρια και ανακαλύψεις» που μπορείτε να το αποκτήσετε από την ιστοσελίδα του περιοδικού «Strange». Αν βάλετε περιοδικό «Strange» στο Google είναι το πρώτο αποτέλεσμα που θα σας βγάλει Το website του Strange Εκεί θα βρείτε τα διαθέσιμα βιβλία μου Και το νέο μου βιβλίο 2025 Που συγκεντρώνει τα καλύτερα κείμενά μου Για τη μυστική Ελλάδα Μια θεματολογία που εξερεύνησα Όσο τίποτε άλλο Μέσα στα τελευταία 35 χρόνια Και η σίγα και αυτό το κόνσεπτ Στην Ελλάδα, τη μυστική Ελλάδα μαζί με τα μυστήρια της Κούφιας Γης και αρκετά άλλα πράγματα και βέβαια και την Ιερή Γεωγραφία που επίσης εισήγα και επινόησα τον όρο αυτόν στα μέσα της δεκαετίας του 90. Τα, τα καλύτερα κείμενά μου για τη Μυστική Ελλάδα ε, υπάρχουν μέσα στο νέο βιβλίο ε, «Μυστική Ελλάδα, παράξενα μυστήρια και ανακαλύψεις» και θα χαρώ πολύ να το διαβάσετε και τελικά με κάποιο τρόπο να μου επικοινωνήσετε και εσεί τι σκέψεις σας για όλα αυτά. Μπορεί να σας έρθει κρυφά στο σπίτι σας από το αόρατο κολέγιο αν το παραγγείλετε από την ιστοσελίδα του περιοδικού Strange. Είναι περιορισμένα τα αντίτυπα, είναι μια ειδική έκδοση. Ε, όσοι ενδιαφέρεστε προλάβετε τα. Φίλοι μου, φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής μας. Όλα ανεξαιρέτως τα μέρη της γης είναι συνδεδεμένα με ιστορίες. Επηρεασμένα από ιστορίες, σημαδεμένα από ιστορίες και αυτές οι ιστορίες στην περίπτωση της Ελλάδας είναι που φτιάχνουν τη μυστική Ελλάδα. Και αυτό είναι τόσο έντονο που δεν θα είχε άδικο κανείς αν έλεγε ότι ζούμε μέσα σε ένα μυθιστόρημα. Στην πραγματικότητα και εμείς οι ίδιοι είμαστε ήρωες ενός μυθιστόρηματος ο εαυτός μας είναι μέρος μιας ολόκλης μυθολογίας εαυτών που ζουν και κινούνται σε μια μυστική γεωγραφία παρασκηνιακή, μυστική υπόγεια Κρυπτική, για την οποία ο επιφανειακό εαυτό μας είναι τελείως ανίδεος. Και αυτή η μυστική γραφία ξανοίγεται από τη μυστική Ελλάδα μέχρι τους τόπους των ονείρων μας και μέχρι σε παράλληλες εναλλακτικέ πραγματικότητες και σε εναλλακτικέ καταστάσεις της συνείδησης αλλά και σε ένα μεγάλο μέρος της τοπικής εναλλακτική γνωσιολογίας. Το ζήτημα είναι ότι όλα αυτά που σας είπα σήμερα αν τα γνωρίζει κάποιο και τα εφαρμόσει στην αντίληψη και στην παρατήρησή του καθώς και όλα τα συμπεράσματα που μπορεί να βγάλει από αυτά όταν θα κυκλοφορεί εκεί έξω θα κινείται στη μυστική γεωγραφία, στη μυστική Ελλάδα στην ιερή γεωγραφία στην προκειμένη περίπτωση ενώ οι άλλοι δίπλα του και γύρω του θα κινούνται στη γνωστή γεωγραφία και αυτό δεν είναι από μόνο του μια παραδοξολογία και δεν είναι από μόνο του όμως μια αλήθεια η γνωστή γεωγραφία έχει επιβληθεί αντιληπτικά από εξουσιαστικούς παράγοντες του ταξιδιώτε μου που θέλουν τον άνθρωπο να είναι κάτι λιγότερο από αυτό που είναι που θέλουν τον κόσμο να είναι κάτι λιγότερο από αυτό που είναι για να μπορούν να τον ελέγχουν να τον επηρεάζουν ή να εκπέμπουν το γεγονός ότι αυτοί τα ελέγχουν όλα, τα ξέρουν όλα έχουν το μονοπώλιο της εξήγηση του κόσμου και τελικά να μπορούν να μορφοποιούν επιλεκτικά τον κόσμο αλλά ο κόσμο και ο άνθρωπο είναι ένα πολύ πιο περίπλοκο και χαοτικό σύστημα από την απλοϊκή μορφή και ρύθμιση που θέλουν αυτοί να το επιβάλλουν. Αυτό μπορείτε να καταλάβετε πολλά για όλα αυτά. Ποιοι είναι αυτοί και πώ γίνεται όλο αυτό το πράγμα στο έργο μου Ο Μυστικό Πόλεμο, το οποίο επίση σε δύο τόμου είναι διαθέσιμο από την ιστοσελίδα του περιοδικού Strange. Εδώ μιλάμε για τη σκοτεινή αρνητική παράταξη στο Μυστικό Πόλεμο που τα δημιουργεί αυτά. Και. Πώς θα αφιπλιστεί ο άνθρωπος, πώς θα αντισταθεί, με έστω με τους πιο παράδοξου τρόπου ακόμα. Και αυτή η αλλαγή στάσης που απαιτείται είναι αναπόφευκτη τελικά και έχει μάλιστα και περιοδικότητα. Η ίδια μας η γη και η ίδια μας η χώρα η Ελλάδα είναι το σύνολο από τέτοιες εκδηλωμένες μορφές αντίστασης ενάντια στις ρυθμίσεις που θέλουν να την παγιώσουν σε ένα κλειστό σύστημα. Η ίδια η γεωγραφία της γης είναι φτιαγμένη από υπερβάσεις που για τους περισσότερους ανθρώπους δεν είναι ούτε ορατές ούτε κατανοητές, Δυστυχώ. Ο εαυτό μας, ο μικρόκοσμος, όπως και η γεωγραφία, ο μακρόκοσμος Πρέπει να κάνει την υπέρβαση και ο ίδιος ο κόσμος είναι έτσι φτιαγμένος για να μας βοηθήσει να την κάνουμε την υπέρβαση. Να μας δείξει τον τρόπο, να μας δείξει το δρόμο. Βέβαια γνωρίζετε ότι αυτά τα πράγματα υποτίθεται δεν πρέπει να τα λέμε. Είναι απαγορευμένα. Ε, αναφέρθηκα νωρίτερα στο έργο μου πόλεμο. Είναι ένα τελείως απαγορευμένο θέμα. Δεν συζητάει για αυτό. Ή σχεδόν κανεί, όπω θα ανακαλύψετε, αν μελετήσετε του δύο τόμου αυτού που κυριολεκτικά θα σα αλλάξουν την οπτική σα για τον κόσμο. Ε, δεν μπορούμε να τα συζητάμε αυτά στο καθένα, γιατί θα χλεβαστούμε, θα εξωστρακιστούμε, θα απομονωθούμε, θα εξοριστούμε, θα μα επιτεθούν κλπ. Γι' αυτό κρατούνταν πάντοτε μυστικά σε κλειστού κύκλου ανθρώπων. Το υπάρχον σύστημα και το οποιασδήποτε εποχή σύστημα δεν επιθυμεί καθόλου τι υπερβάσει κανέναν μου σε αυτές τις γνωσιολογίες θα μπορούσε για λίγο να μην είναι ο εαυτό του, αλλά να ε, επαναπροσεγγίσει την πραγματικότητα σύμφωνα με τις εναλλακτικές γνώσεις οι οποίες διαγράφουν ή ιχνογραφούν μία διαφορετική εναλλακτική πραγματικότητα, από την οποία αποτελείται στα αλήθεια η ιερή μας ή η μυστική μας γεωγραφία μπορούμε να βγούμε μέσα από τις πύλες μιας μυστικής Ελλάδας ή μιας ιερής γεωγραφίας, μιας βαθιά υπολογισμένης αρχαίας γνώσης που βρίσκεται κωδικοποιημένη παντού γύρω μας, να βγούμε έξω από το χώρο και το χρόνο και να ατενίσουμε όλα εκείνα τα μυστικά που χαρτογραφούν γύρω μας το μυστικό κόσμο μας. Σας εύχομαι να μπορέσετε να το κάνετε αυτό κάποια στιγμή ακόμα και λίγο. Ακόμα και λίγο θα ήταν αρκετό για να αφυπνιστείτε σε μια νέα πραγματικότητα σε σχέση με όλα αυτά. Και αυτό σας εύχομαι σήμερα και εγώ και η συγκυβερνήτριά μου και το πλήρωμά μας εκεί κάτω στη γη, φίλοι μου, συνταξιδιώτες μου, ήταν ο μυστικός διαστημικό σταθμό και θίξαμε λίγο με τα μηνύματά μας την ελληνική η Ιερή γεωγραφία μέσα από την καρδιά της μυστικής Ελλάδας. Καληνύχτα σας φίλοι μου, εις το επανεδύν.